Αυτό ε, καλωσορίζουμε στην εκδήλωση του ΔΟΥΠΟΔΑ με θέμα ντρότσις και ντροτισκισμός. Ε, θέλω αρκετά να, να ευχαριστώ πολύ του ομιλητέ που δεν την η πρόσκλησή μας. Ε, να κάνω μια μικρή παρατήρηση αρκετά. Θέλω να πω ότι σταματώ για λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων δεκαετάφερε να έρθει. Και στη θέση είναι ο Χάρης Παγόπουλος από το περιοδικό κόκκινο. Επίση, είχαμε μια ακύρωση τη τελευταία τιμή από τον, τον Ηρακλήκη Στοφορίδη, από την Όκτα, οι οποίοι κάλεσαν την τελευταία τιμή σε μια πορεία σήμερα το απόγευμα και δεν μπορούν να βρουν. Να παρουσιάσω λίγο του ομιλητέ. Είναι ο Πετύπησο Παπλήδη δίπλα μου, καθηγητή στο παιδαγωγικό. Ο Χάρησο Παπαδόπουλο είναι από το περιοδικό κόκκινο. Και ο Παναγιώτη Βοηθία είναι από το ξεκίνημα. Ε, να πω λίγα, λίγα πράγματα για τον Πλατήποδα. Ο Πλατήποδας είναι μια διεθνή οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε το, το χειμώνα του 2006 στην, στην Αμερική. Ε, βασικός του πρώτος ανατολισμός είναι η, η εξαγωγή μιας κριτικής συζήτησης μέσα στο χώρο τη αριστερά και η ακριβή φιλοξένηση μιας κριτικής συζήτησης και η ανακοίνηση ε, ζητημάτων τα οποία απασχολούν την Αριστερά και τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανακοινούνται από κάποια άλλη συλλογικότητα. Ε, η βασική μας δραστηριότητα, και διεθνώ και, και στην Ελλάδα, συνίσταται σε αυτό που λέμε εμεί τον Τρίποδα. Η βασική μας δραστηριότητα είναι η διεξαγωγή ε, ε, συζητήσεων, όπως αυτή που βλέπετε τώρα και εδώ. Ε, τρέχουμε μια ομάδα, μια, μάρκης, μια ομάδα μελέτη κάθε, κάθε δεδομάδα, κάθε τρίτη. Εκτάκτως θα βρεθούμε αύριο και συζητάμε το κείμενο του Λένι για τον υπερρεαλισμό. Όποιος από τους μπορεί να έρθει, είναι ανοιχτή η ομάδα. Και έχουμε μια άτυπη συνάντηση επίση κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή στο Καφέ Δελβίτ, στι 3 η ώρα. Όπου συζητάμε για διάφορα θέματα τη επικαιρότητα, εννοείται και αυτή είναι μια ανοιχτή δραστηριότητά ε, μα και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Ε, να πω τώρα σχετικά λίγα πράγματα για την εκδήλωση και γιατί επιλέξαμε να αφήξουμε το ζήτημα του πρώτου και πρώτου ε, Όπως Όπω είπα, πω, πω δύο-τρία πραγματάκια τα υπόλοιπα παράδειγμα που θα βγουν οι ομιλητέ. Ε, αυτό που μας παραγκίνησε είναι το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα οι οργανώσει οργανώσεις λεγόμενη λεγόμενης αριστερά εξακολουθούν να επνέονται από την παράδοση του τροτσικισμού και να θεωρούνται συνεχιστές ε, τη κληρονομιάς του Τρότσκι. Ε, πράγμα που θεωρούμε σημαντικό και θέλουμε ε, πάνω σε αυτό να, να συνδράβουμε κι εμείς ε, αναστοφαστικά και κριτικά. Ε, Επίση, δεν μπορεί κανεί να παραγνωρίσει το γεγονό ότι από την παράδοση του κροτσιμού ε, έχουμε πάρει μια σειρά ενώνει όπω η διαγική επανάσταση, η παγκόσμια επανάσταση, την προβληματική του διεθνισμού, την έχει βάλει πολύ, πολύ ξεκάθαρα και πολύ ανοιχτά ο τρόπο στην, στην, στην θεωρία του. Η λογική του, η, η πρακτική του ενιαίου και άλλε ένιεινε θα εξακολουθούν ακόμα και σήμερα και από μήτρο τη χυστικέ οργανώσει να τίθενται συνεχώ ε, στην, στην πολιτική κουβέντα. Ε, Επίσης, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι μια, μια, μια διαπίστωση που κάνουμε, είναι ότι ε, η κουβέντα για τον τροτσικισμό ε, και για τι θεωρητικές καταβολέ, αλλά και για τον τρόπο που προσανατολίζονται πρακτικά οι τροτσικιστικές οργανώσεις, ε, υπό μία έτσι να δεν καλλιεργείται στον βαθμό που θα περιμέναμε ε, να, να γίνεται. Επομένως, θεωρούμε πολύ σημαντικό να, να ξανασκεφτούμε τον τροτσικισμό ε, μέσα σε μια ιστορική διάσταση και όχι τόσο μέσα από την, τη διέξοδο που βρίσκει σαν μια πρακτική ε, των πολιτικών οργανώσεων. Ε, τέλος, να πω ότι έχουμε εκδώσει ένα περιοδικό, το οποίο είναι ε, εδώ μπροστά, όπως θέλει να το λάβει, ε, με ελεύθερη συνεισφορά ε, και επίση υπάρχει μια λίστα που μπορεί να συνειώσετε το, το μέλη και το δημιουργικό νημό σας, απλά για να, να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του πλάτη -Πολά. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Προτείνουμε να ξεκινήσουμε από τα αριστερά, μάλλον από τα δεξιά, έτσι που σκάφτουμε εγώ, από τον Παναγιώτη. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλυτερώ. Όπως εξυπηρετεί. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε του κοντάς πόρτες για την πρόσκληση που μας κάνανε. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναλύονται οι θεωρητικές ιδέες ε, στις μέρες μας. Θα δούμε παρακάτω κατά τη γνώμη μας αυτό που μπορεί να αποκτήσει κεφαλαιώδη σημασία. Ε, <coughs> να πούμε ότι γνώμονας των διαβασμάτων μας, της ανάλυσης μας κτλ, είναι πάντα ότι ε, δεν μπορεί να υπάρχει επαναστατική θε, πράξη χωρίς επαναστατική θεωρία. Την ίδια στην Ιελοέρα θέλουμε να τονίσουμε ότι η επαναστατική θέρεια της δεν σημαίνει και πολλά πράγματα και ότι αποκτάει την πραγματική σημασία που της αξίζει όταν γίνεται οντυγός για τη δράση. Το θέμα είναι πάρα πολύ πλατή, ο χρόνος που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγος ε, και έτσι φαντάζομαι κάθε εισηγητής επέλεξε να ασχοληθεί με ένα-δυο μόνο από τα ζητήματα που ανοίγονται ε, συνολικά σε αυτό το θέτος. Δεν θα αναφερθώ στον ερώτηση με σαν άτομο. Είναι μόνο επιγραμματικά να πω ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρόεδρος του πρώτου Σοβιετικού στον κόσμο σε ηλικία 26 χρονών, ξανά πρόεδρος του Σοβιέτη Πετρούπολης που έκανε την πρώτη εργατική επανάσταση πετυχημένη στον κόσμο. Αρχηγός του κόκκινου μετά τη Ρωσική Επανάσταση που κατάφερε να αποκρούσει Σχεδόν ολόκληρο το πλανήτη συνασπισμένο εναντίον τη νεογέννητη Σοβιετική Δημοκρατία. <coughs> <coughs> Θεωρητικό, με προσφορά που παραμένει ακόμα και σήμερα, πιστεύουμε, ανεκτήμητη, ιδίω στα ζητήματα τη ανάλυση του στακτισμού και του φασισμού, και ο οποίο, τον ελεύθερο του χρόνου, ήταν και ένα από του πιο λαμπρού συγγραφεί και, και μεγαλύτερου λογοτεχνικού κριτικού του 20ου αιώνα. Ε, μόνο αυτά καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Θα επικεντρώσουμε ωστόσο σε κάποιες από τις πτυχές του έργου του, ε, οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουν ε, ε, ιδιαίτερη προκριτική χρησιμότητα στο σήμερα. Δεν ήρθα εδώ για να πείσω το αγωρατήριο ότι ο τροφυξινός είναι καλό πράγμα και πρέπει να τον υιοθετήσετε και τον να τον ενστευνστείτε. Ε, θα προσπαθήσω να κάνω μια όσο γίνεται πιο αντικειμενική καταγραφή κάποιων στοιχείων του, και το ακροατήριο μπορεί φυσικά να καταλήγει στα δικά του συμπεράσματος. Όταν λέμε το υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα πράγματα που εννοούμε ή που θα έπρεπε να εννοούμε. Το είναι, στο θεωρητικό επίπεδο, η θεωρία της Διαρχής επανάσταση, στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά διεθνιστικός χαρακτήρας της επανάσταση, όπως ανέφερε και ο ε, προηγούμενο, Είναι η τακτική του ενιαίου μετώπου και η τακτική του μεταβατικού ε, το οποίο πάει μαζί, όπως θα εξηγήσω παρακάτω. Υπάρχουν και άλλα θέματα φυσικά, τα οποία αναγνωρίζουμε σήμερα ο αστροτισσμός. Ε, είναι κυρίως υπάλλη, η ανάλυση και η πάλη ενάντια στο Σταλινισμό που αναπτύχθηκε στη Σοβιτική Ένωση μετά τη δεκαετία του 1920 και επίσης η ανάλυση του για τον φασισμό που ήταν η πρώτη και νομίζω ακόμα και σήμερα η πιο πλήρης ανάλυση αυτού του φαινομένου που δυστυχώ ακόμα και σήμερα δεν έχει ιστορική αξία, αλλά έχει μια πάρα πολύ πραγματική και πρακτική αξία. Από όλα αυτά που είπα, θα επικεντρώσω ουσιαστικά σε δύο, γιατί επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι κατά την γνώμη μου παίρνουν έναν εκρηκτικό χαρακτήρα στι μέρε Στο νέο μέτωπο και στο μεταβατικό πρόγραμμα. Το νέο μέτωπο είναι η τακτική που είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει το εργατικό κίνημα μέχρι τι παραμονέ τη εγκατάλειψη τη εξουσία και τονίζω της εξουσίας, την κατάληψη της όχι την κατάληψη της κυβέρνηση, Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν είναι μια υφεύρεση του Τρότσκι. Το εννέο μέτωπο είναι η τακτική η οποία υιοθετήθηκε από το τρίτο και το τέταρτο ο Συνέδριο τη Κομμουνιστικής Διεθνούς, όσο ζούσε ο Λένιν και όσο συμμετείχε πολύ ενεργά στη διαμόρφωση της τακτικής και της στρατηγικής του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος το οποίο όμως στη συνέχεια κατά κάποιον τρόπο εγκαταλείφθηκε για λόγους που ίσως να φτιάξουμε αργότερα στη συζήτηση και έμεινε με το κατασπίδι ουσιαστικά μόνο τρότσι. Τι σημαίνει ενιαίο μέτρο. <coughs> Πολύ απλά συμπυκνώνεται στο σύνθημα, προχωράμε χώρια, χτυπάμε μαζί. Η ενότητα είναι μια αυτόματη επιλογή για την εργατική τάξη ούτω ή άλλως, δηλαδή χωρίς να έχει διαβάσει τίποτα, Κάθε εργαζόμενο ξέρει πολύ καλά ότι πρέπει ε, ενωμένο όταν είτε αυτό είναι μια απεργία, μια διεκδίκηση ή ένα γενικότερο πολιτικό αγώνα να ενωθεί με ανθρώπου που έχουν τα ίδια συμφέροντα με αυτόν και να παλέψουν οργανωμένα για την ανατροπή Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε για μια ενότητα σε επίπεδο αρχών. Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν ένα, ένα νέο μέτωπο, θα ήταν ένα συγκεκριμένο καινούριο κόμμα. Γι' αυτό και λέμε ότι. Ξεκινάμε από το ότι προχωράμε πόδια. Κρατάμε τις θέσεις μας, τις ιδέες μας, τις αρχές μας και δίνουμε τις κοινέ μάχες με τον πιο πρόσφορο τρόπο για να έχουμε τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι θα σημαίνει στην ελληνική πραγματικότητα ε, το ενιαίο μέτωπο στις μέρες που βρισκόμαστε. Πρώτα πρώτα πρέπει να πούμε ότι ήταν χάρη σε αυτή την τακτική ακριβώ που έστω και, στο, έστω και κατ' όνομα, γιατί δεν ε, το εννοούσε απολύτω. Ήταν στο όνομα αυτή τη στατική που ο Σύριζα κατάφερε να εκτοξευθεί λίγε μέρε πριν τι εκλογέ του 2012. Τι έκανε τότε, Αυτό που έκανε ήταν να παρουσιάσει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική για μια κυβέρνηση τη αριστερά. Αυτό ήταν που σου έδωσε τη δυναμική που τον έκανε να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα τι υπόλοιπε οργανώσει και κόμματα τη αριστερά και να τι αφήσει πίσω. Εδώ μπαίνει και το ζήτημα του μεταβατικού προγράμματος, το οποίο πρέπει να έρθει και να ενωθεί με την uh, τακτική του ενιαίο μετώβου. Yeah. Πώς θα γινόταν αυτή η συμμαχία στις μέρες μας. Τι θα σήμαινε δηλαδή ενότητα της Αριστεράς πριν τις εκλογέ του 2012. Θα σήμαινε συμμαχία σε ένα μήνυμιμι πρόγραμμα, με το που κυρίως και με την Ανταρσία φυσικά, που θα ήταν φοντρικά μιλώντα δύο πράγματα κατάργηση των μνημονίων και πάψη της πληρομής του πρέους. Μπορεί εμείς να το λέμε μήνυμα αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά για την κοινωνία, εκείνη τη στιγμή αλλά τώρα και σήμερα, κάθε άλλο παρά μήνυμο μήνυμο. Οι, οι άλλες δυνάμεις αριστεράς αρνήθηκαν να συμπλέψουν ξένα τέτοιο πρόγραμμα. Ήταν, φαίνεται, παρά ήταν αυτό για να κάνουν συμμαχία υποτίθεται, για να ενώσουν τις δυνάμεσες, για να δώσουν τον αγώνα τον κοινό, θα έπρεπε ένα τέτοιο πρόγραμμα να περιλαμβάνει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επιστροφή στην τραχμή, τη λαϊκή εξουσία, δηλαδή θα έπρεπε να είναι ο σοσιαλισμός. Ας γυρίσουμε στο τι έπρεπε να γίνει και τι μπορούσε να γίνει. Το ενιαίο μέτωπο, στη βάση αυτό του το minimum προγράμματο. Δηλαδή τη κατάργηση των μνημονίου και τη πάυση τη του κρέατο, θα μπορούσε να υλοποιηθεί, όχι. Αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να πάρει μαζί σου τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και τη κοινωνία, που θα καταλάβαιναν με απόλυτα πιστικό τρόπο ότι αυτά τα, έστω και αυτά τα μήνυμου πράγματα, αυτά τα οποία όλη η κοινωνία καταλάβαινε ότι έπρεπε να συμβούν για να πάει μπροστά το πράγμα, τα τελείω απαραίτητα μόνο με μία συνολική ρήξη θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Αυτό είναι δηλαδή και η έννοια του μεταφραντικού προγράμματος, <coughs> να παρουσιάζεις τα minimum, τα αναγκαία, τα τελώς απαραίτητα και να εξηγεί και να βλέπει η κοινωνία στην πράξη ότι ακόμα και αυτά τα minimum, τα τελώς απαραίτητα, δεν μπορεί το σύστημα να τα παραχωρήσει παρά μόνο αν προχωρήσει σε συνολικότερη ρήξη και ξανά και ξανά προχωρώνεις κάθε ε, στιγμή ένα βήμα παραπέρα. Δεν προλαβαίνω, αλλά θα θυμίσω ότι μπορούμε να το πιάσουμε στη συζήτησή ίσως, ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση έγινε ακριβώ πάνω στη βάση ενό τέτοιου προγράμματο. Αν ο Σύριτσα κατάφερε τότε να απαλλαγεί από τα βαρύδια που το αρνούνται κάθε τέτοια δυνατότητα, θα είχε καλώ. Αν όμω ήταν, ήταν το πιθανότερο φυσικά, δεν τα κατάφερνε να απαλλαγεί από αυτά τα βαρύδια, τότε τα άλλα μέρη του Μετώπου θα έπαιρναν την Οκτωβρία και θα μπορούσαν να βάλουν ένα πολύ πιο πιστικό τρόπο τα αιτήματά τους και να, αγκαλιάσει, να τα αγκαλιάσουν αυτά τα αιτήματα μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας. Γιατί αυτά δεν γίνονται αποδεκτά, έτσι όπως τα παρουσιάζουμε, από το σύνολο της αριστεράς ή έστω από το πιο επαναστατικό της κομμάτι. Νομίζω πρέπει ήδη να κοντεύω τον χρόνο. Έξω ναι. λεπτά. Οπότε ε, θα πω και αυτό ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για του οποίου δεν γίνονται αποδεκτά ούτε το νέο όνομα του στην πράξη. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι το επικαλούνται σε επίπεδο ονόματο. Ε, στην πράξη δεν έχω δει κανένα, καμιά οργάνωση να το υπερασπίζεται πραγματικά και να το βάζει επιτάπητο στη δική του διάσταση. Ε, υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι που γίνεται αυτό και υπάρχουν επίση πάρα πολλοί λόγοι για του οποίου Άρνοουν οι περισσότερε οργανώσει τη αριστερά και τα κόμματα να αποδεχθούν την έννοια του μεταβατικού προγράμματο. Ανάμεσα σε αυτού του λόγου, θέλω να αναφέρω ένα που, κατά τη γνώμη μου, είναι από του πιο σημαντικού, τουλάχιστον όσον αφορά την εξωτερική αριστερά. Είναι ψυχολογικό ο κατά τη γνώμη όσο και να φαίνεται περίεργο. <coughs> είναι δύσκολο να πιστεί κάποιο σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, μια κοινωνία που είναι άδικη, που είναι τρισάπια, που είναι καταστροφική, το βλέπει, είναι ο φαρμοφανέ. Είναι πολύ δύσκολο να πιστεί κάποιο ότι πρέπει σε αυτή την κατάσταση να περάσουμε από το βήμα τη υπομονητικής εξήγηση που μπορεί να κρατήσει χρόνο μέχρι να δώσουμε την τελική μάχη. Είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο να προσπαθεί να κόψει δρόμο να πάρει το πιο σύντομο μονοπάτι. Αλλά για να χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία από τη στρατιωτική τέχνη, μπορεί να στείλει μια δημιουργία από ένα μονοπάτι, άμα τη να πλαγιοκοπήσεις τον εχθρό τη μητέρα αλλά ο κύριο όγκος του στρατεύματος, καλώς ή κακώς, μπορεί μόνο, δηλαδή η εργατική τάξη εμπλοκημένη, προκειμένου, μπορει να δώσει τη μάχη μόνο στο ανοιχτό πεδίο, χωρίς να μπορεί να κόψει κανέναν δρόμο, γιατί πρέπει να περάσει ο όγκος της συνεργά στην πεδιάδα και εκεί να δώσει την τελική της μάχη. Αυτά ήθελα να πω σε, βάση, σε σχέση με το, <coughs> με το τι σημαίνει κοντρά-κοντρά πενήρα μέτωπο και μεταβατικό πρόγραμμα. Ε, στο πολύ λίγο χρόνο που μου μένει, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα ήθελα να πιάσω, δεν ξέρω αν θα έχω αργότερα την ευκαιρία, ε, θέλω να πω το εξή ότι ο τροτσισμός γενικώς, για ιστορικούς λόγους, πολύ πρακτικούς, είναι το πιο σοκοφαδημένο ε, ρεύμα μέσα στο αγρατικό κύβερμα. Γιατί δεν είχε μόνο την αντιπαλότητα και την εχθρότητα της αστικής τάξης, αλλά είχε και την πολύ συγκεκριμένη εχθρότητα της κυρίαρχης σταλινικής ιδεολογίας, ειδικά στις χώρες όπου ήταν κρατική εξουσία και την πληρώσε φυσικά με αίμα πραγματικό και όχι ε, μεταφορικό. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα ξεκαθαρίζουμε και είναι καλό όλοι μας όσο μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ξεκαθαρίζουμε κάποιες ε, πούμε, πούμε πλάνε, οι οποίε έχουν υποθεί τόσες πολλές φορές που έχουν καταλήξει να θεωρούνται αλήθεια. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα ενδεικτικό από το κείμενο που μας έστειλαν οι διοργανωτέ <coughs> ε, για να δώσω να εξηγήσω περίπου τι εννοώ. Λέει, α πούμε, ότι επί και διαβάζω ότι η εκτίμηση του ότι με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα ξεσχούσαν διεθνώ προνοιταριακέ επαναστάσει δεν επαληθεύτηκε. Αυτό το έχω ακούσει εκατοντάδες φορές. Ε, το έχω ακούσει με χλευασμό από τους ιδεολογικούς μας αντιπάλους. Το έχω ακούσει με στεναπόρια, με απόγνωση, με απορία. Δεν ισχύει. Η, η πρόβλεψη για προληταρικές επαναστάσεις μετά τον πόλεμο επαληθεύτηκε πλήρως. Γιατί ο μαρξισμός δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα και δεν προβλέπει και Μαρτισμό προλέγεται δυνατότητε. Ξέρετε πολύ καλά ποια ήταν η κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ιγκοσλαβία, στην Γαλλία, στην Κίνα. Λαό οργανωμένο σε κομμουνιστικά κόμματα με το όπλο στο χέρι. Αυτή είναι η Πολεμιακή Επανάσταση. Σύν όμω κάτι ακόμα. Τον υποκειμενικό παράγοντα που είναι το κόμμα. Δεν υπήρχε το επαναστατικό κόμμα. Που θα έφεραν σε πέρα αυτά τα καθήκοντα. Υπήρχαν δηλαδή όλε οι δικαιωματικέ συνθήκε. Αυτό που ήταν ελληπέ και που είναι τόσο σημαντικό που χωρί αυτό δεν γίνεται καμιά επανάσταση ποτέ, ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον πρέπει να γίνει, είναι όταν δεν υπάρχει ένα επαναστατικό κόμμα το οποίο θα είναι αποφασισμένο ότι κάνει. Στην προκειμένη δε περίπτωση ήταν στην ηγεσία κόμματα τα οποία δεν θέλανε να την κάνουμε συγκεκριμένα, να μην αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για τι βάρτισει κλπ. Δηλαδή το αναφέρω αυτό μόνο σαν παράδειγμα και τελειώνω. Για να δείξω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στην ιστορία και στη θεωρία του κοροξισμού, τα οποία σηκώνουν πολύ περισσότερη μελέτη από αυτή την επιφανειακή γνώση που πιθανόν εκτυπωθεί και που είναι καλό όσοι ενδιαφέρονται να εγκριθήσουν σε αυτή. Ευχαριστούμε. Ε, μια παράληψη δική μου σχετικά με τη δομή τη κουβέντα, ε, να, να μην περάσει έτσι. Είχαμε προτείνει στου ομιλητέ μια αρχική εισήγηση τη τάξη των 12 λεπτών, στον βαθμό που, που είμαστε τρει και όχι τέσσερι. Βαίνουν τρει ή τέσσερι ομιλητέ. Ο χρόνο μπορεί να γίνει 15 λεπτά. Ε, θεωρούμε χρήσιμο κάθε φορά στι εκδηλώσει μα να, να δίνουμε στου ομιλητε 2 2-3 λεπτά προκειμένου να τοποθετηθούν σε ό,τι ακούσαν από του υπόλοιπου ομιλητέ και μετά να περνάμε στι ερωτήσει από κάτω. Θα ήθελα αυτό αν είναι δυνατόν να το τηρήσουμε. Θεωρούμε πολύ ωφέλιμο. Ε, βέβαια, εξαρτάται και από την επιθυμία των ομιλητών, αλλά εμεί ε, έτσι, έτσι σκεφτόμαστε τη δομή τη εκδήλωση. Ε, αυτό βασικά. Πάρα μπορείς να Συντρόξες και σύντροφοι. νομίζω ότι ήταν πολύ νοφέλη η με προσπάθεια το τη, και θα ξεκινήσω ο Μαλόκ. είναι Μένα μ αρέσει, ε, χάρη, μπορούσα, βασική, για να Εμένα μου αρέσει βέβαια. Χάρη να πάσει για να το στον Παναγιώτεο. το είναι... είναι και πάνω είναι... είναι... Δεν μπορείς Σίγουρα από εδώ δε γιατί κάπως... ...το απλώς έλα κεντρικά και σε ένα. Α, αυτό είναι το παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Η αφήση είναι πολύ ωραία για λοιπόν στο δωμάτιο μου, γιατί μ' αρέσει. Έχει ένα πολύ πετυχημένο στούτσο του που είναι και δραματικό Αλλά για άνθρωπο, τι στο διάλογο για φανταστείτε τελευταία. Μια, μια παρέα φιλτόν, ας πούμε, διόντου. Και φανταστείτε κάποιος στην παρέα κάτι ξέρει, ας πούμε, και του ρωτάει, τι, «Τι είναι αυτό το, το πρόσφαιρο». Ήταν ένας, έλεγε μια ιστορία, μια θεωρία διακέπανάσταση, ο άλλος, πούνε για ότι θα κάνουμε σοσιαλισμό εδώ που είμαστε και ας τις περιπέδειες, ο πρόεδρος τον είπε τον άλλο γραφειοκράτη, ο άλλος πήγε μια αξινά και τον καθάρισε. Έτσι. Ποιο είναι το νόημα θα πει ο άλλο η άλλη να χάσει το χρόνο αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι μόνο συζήτηση μεταξύ ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουμε τον τρόπο που παράζουν το πόνο. Είναι συζήτηση ακόμα και μεταξύ ανθρώπων μέσα στην εξερά. Έχω ακούσει μια έκφραση τη πολύ ποιητική μια φορά. Από κάποιον νοσοκοβολιόδο σε του Σεντοποκόντου. Γιατί εμεί είμαστε τα απομεινάρια μια ιτημένης στρατιά. Γι' αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κάτσουμε να δούμε Πώ θα τα δούμε για τη συνέχεια και να αφήσουμε στην άκρη τι διαμάχε, να σταματήσουμε να ξεχάσουμε τι διαμάχε του ανθρώπου. Ε, εγώ θεωρώ και φαντάζομαι ότι και, και οι περισσότεροι άλλωστε όλοι γνωρίζουν το πράγμα, ότι δεν μπορεί να πετάξει αυτό το πράγμα αν θέλει να το πράγμα. Δεν μπορεί να πετάξει τι διαμάχε του ανθρώπου. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ενοιάζει, βάζει στο ίδιο του τσουβάλι ανθρώπους που ροχόλησαν τον Κρότσκερ. Ή την Λούξερβουκ, να πάνω στο Ψένη Μοκράτη. Με την Ρόζα Λούξερβουκ και τον Κρότσκερ. Και να πείσω όλοι μαζί τώρα, έχουμε ένα κοινό πρόβλημα, να δούμε πώς θα το λύσουμε αυτό. Ας δούμε στο ΣΥΝΖΑ, εγώ είμαι στο τέσσερα. Είνω στο ΣΥΝΖΑ για, να... για να το σωμάχι. Γεια σου, Ελλη. Το οποίο μα νομίζω ότι είναι ότι θα πρέπει να διαλέξουμε σε ποιε παραδόσει να κρατήσουμε σε ποιε παραδόσει να οικοδομήσουμε. Για ένα πολύ απλό λόγο, για να καταλάβουμε την αξία που έχει να ασχολείται με τον προσχυσμό σήμερα, πρέπει να, δεις, πρέπει να δει κανεί τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει αριστερά συνολικά σήμερα. ή για να μην πω η αριστερά, οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να αλλάξει τη ζωή του και το γόλιο Αυτή τη στιγμή, σε όλη την Ευρώπη, ο καρπιανισμό. Κάνει την ανάσα του. Και ειδικά στην Ευρώπη, κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη, πάει να χρεοκοπήσει με το πιο ακριβό το σημείο του στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ χωδό πρόβλημα σαν να έχεις Έχουμε το πρόβλημα ότι η συγκριτική πλειοψηφία, η παμψηφία περίπου των φτωχών ανθρώπων της εργατικής θεωρείται του είναι με το που κατέβησε στι ελληνικέ χώρε. Που να θα είναι μεγάλο πρόβλημα να μιλήσει για μια άλλη κοινωνία, αν δεν απαντήσει αυτό το ζήτημα. Αν είναι σοσιαλισμός το να μαντρώνεις εκατομμύρια ανθρώπου μέσα στα χωριά, δεν του αφήνει κανένα ελευθερία, τότε για την ανώτερη κοινωνία δεν αν υπάρχει κανένα λόγο και κανένα ανάγκη να υπάρχει εργατική δημοκρατία. Αν είναι σοσιαλισμό η πρωταρχική συσσόρευση σε αυτό που την οδεύει γύρω από την τότε δεν έχει κανένα νόημα, απολύτω κανένα νόημα, να βγαίνει και να αποκαλεί υποκείμενο τη επανάσταση στην Αδιακή η Αδιακή Τάξη είναι το αντικείμενο, δεν είναι το υποκείμενο. Είναι η πρώτη ύλη για τι μηχανέ, για να μπορέσει να δουλέψει και να γίνει η Με αυτή τη λογική, η, η συζήτηση για τον ροστισμό, Πρέπει να πιάσει το ζη, τα ζητήματα που αφορούν έναν νέο αγωνιστή, μια νέα αγωνίστρια που μπαίνει αυτή τη στιγμή στην αριστερά στο κίνημα και προσπαθεί να καταλάβει κάποια στοιχειώδη πράγματα. Παράδειγμα, είναι καταδικασμένο όλε τι επαναστάσει στα κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πήγε στραβά η επαναστάσει στα κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Υπάρχει τρόπο να παλέψουμε και να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη από τον το καπιταλισμό. Σε όλα αυτά, η δικιά μου παράδοση, η δικιά μου συλλογικότητα, ομάδα και αυτέ τι άλλε καλούν για τον σοσιαλισμό. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για τον σοσιαλισμό και τι πράγμα είναι αυτός ο σοσιαλισμό για να δεχτεί ένα κόσμο που αναξύνει τον κόσμο να ασχοληθεί με αυτόν τον σοσιαλισμό. Το τερώτη και ήταν μια. Στην προσωπικότητα μια φιγούρα που ήταν κάτι παραπάνω από ένα θεωρητικό άνθρωπο, ο οποίο έγραψε την ελευθερία, το μεταφρατικό πρόγραμμα, την θεωρία της διαπολιτικής κατάστασης, ήταν ένα από τους καράτες, και σώμας, στο να μπορέσει να αλλάξει την κοινωνία. Κάποτε, ε, απέναντι σε, στα μέτρα όταν ήταν ο Στάλιν, που εξόρισε τον ίδιο και την οικογένειά του, ήρθε σε συγκυρία μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές, Είχε και κάτι το μελήτη, λέγοντα ότι η ιστορία είναι πιο σκληρή και πιο ανισόπιτη από το πιο σκληρό και ανισόπιτη γενικό γραμματέα από την πόλη. Βέβαια, αυτός ο γενικό γραμματέας εξόδωσε χιλιάδες ανθρώπους και ολόκληρης την οικογένεια εξόδωσε εξόδωσε και στο τέλος τον ήλιο. Βέβαια, ποιος από έναν εγγονή που κατάφερε να δημιουργήσει τα χίλια δεξιόντια. Βέβαια, προκάλεσε τρομερή καταστροφή και πάνω απ' όλα διέφυρε στα μάτια του μαζών, στα μάτια του κόσμου, την έννοια της επανάστασης, την έννοια του σχεδιασμούς, την έννοια μιας καλύτερης κοινωνίας. Ο Τρότζικα σε οτιδήποτε άλλο ξεχώριζε, ξεχώριζε για το γεγονός ότι όχι μονάχα η άρθρα του βουδίτη, όχι μονάχα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διαδώσει τις ιδέες του, αλλά προσπαθούσε να εκπαιδεύσει και να οργανώσει οι αγωνιστέ για να μπορέσουν να συνεχίσουν έναν αγώνα στον οποίο να ηγηθούν, να γίνουν αξιωματικοί, να γίνουν υπεύθυνοι για να μπορέσει να φτιάχνει ένα καινούριο ευρωπαϊκό στρατό. Αγόριτο, που σε όλο το πλανήτη θα σα αρέσει. 14,14. Ο Τρότσικη δεν ήταν μόνο ο στρατό, ήταν ο ιδρυτή <κυκυκυκ> τη κατάσταση <κυκυκ της κοινής οργάνωσης προσπάθησε να μαζέψει μικρές ομάδες, γρουπούσκουλα τα αλληλικά αυτοδομιστές και να τα βάλει σε μια διαδικασία αυτά τα γρουπούσκουλα να γίνουν από μικρές ομάδες μελέτες, σαν αυτό που προσπαθεί να δείτε τίποτα, να γίνουν ομάδες οι οποίες ε, θα εκπαιδεύσουν μαγνώδους που θα γεθούν της επανάστασης. Ο Τρόσκη, μέσα σε όλα τα άλλα, θα το ακούσετε αυτό το κόμμα και από εμφάνωση, ήταν μια εκπληκτική φέρα και από αυτήν θα μια μεγάλο θρία στο Ε, δεν είχες πάνει Ή βέβαια, έχεις πάνει. Οκτώ. Οκτώ. Συντρόφισσες και, και να κάνω ένα διάλειμμα και να πω λόγια για το τι μπορεί να είναι μεγάλο Γιατί ήταν τόσο πούμε Πάμε να δούμε, πάνω σε θεωρίε που δεν έχουν σχέση η πράγματα που εξετάζει ακόμα και πλατήκοντα του τι Αν πούμε ότι ήταν κάποιο για που διάβαζε πολύ, πάλι δεν ξέρουμε δηλαδή. Γιατί για παράδειγμα, ο τη θεωρία, του τη θεωρία τη στα 23 και 25 οι Απέναντι στου οποίου η το θεωρία του ήταν μια τομή, μια ανατροπή έκανε, ήταν πολύ πιο μεγάλη από αυτήν. Ο νεότερος σημαντικός των ε, ε, μαξιστής ήταν ο Λέιν, ο οποίος ήταν καλάς, ο καλύτερος του. Είχαν προλάβει να διαβάσουν περισσότερα δουλειά, γιατί είχαν προλάβει να δημιουργήσουν περισσότερα βιβλία στις και στις και στην Δεν ήταν και δηλαδή πολύ δηλαδή Τότε τι ήταν. Κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο του Δώτης, και αυτό να Τινοτήθηκε πιο μάτια και τα χρησιμοποιούσε για να βλέπει. Για να βλέπει την κοινωνία, τι συμβαίνει εκεί, και από εκεί μετά να παρεκκλίνει και να ψάξει οτιδήποτε στα βιβλία. Την εποχή του ήταν εκ των ουκάνε του μαρτυρισμού μια εικόνα που έλεγε ότι μια καθυστερημένη καρταλιστική κοινωνία, και πρόσφατα ζούσε σε μια ήταν η Ρωσία, βλέπει το μέλλον τη σε μια αναπτυγμένη καρταλιστική κοινωνία. Παράδειγμα, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες τότε, Γερμανία ακόμα. Και το Ρωσπή γύρισε και συνειδητοποιήσε ότι αντικειμενικά, αν το δει η Ρωσία, που ήταν πάρα πολύ δεξιευμένη, το 50-50-100% που δεν ξέρουν να, να πάει στην υπογραφή του. Οι η οικονομική παραβολικότητα τα σαν απλά στον πιάολο. Η εργατική τάξη, ένα δέκατο πιάολο άμα βάλει την εργατική τάξη των αλλά και των μεταφορών και ό,τι κλάδος μπορούσε να βάλει. <συστά> Παρόλα αυτά, στη Ρωσία, που φαινά δεν ήταν τόσο η εργατική τάξη. Τεργοστάσια <συστά> το δεν υπήρχε σε κανένα που είναι 40.000 εργαστότητε, Και δεν ήταν μονάχα τα αντικειμενικά και Παράδειγμα στη Γερμανία τη το εργατικό η γεμονέμωνα από την αριστερά, θα έλεγα σήμερα, αυτό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που τότε σήμαινε επαναστατικό κόμμα, η λέξη σοσιαλδημοκρατία. Σε αυτήν μέρη, αυτά τα συνδικάτα στην Γερμανία, οι μέλη δεν οι μέλη. ή αν γνώρισαν μέλη, γνώρισαν συνήθω εξωχωριστέ συλλογικότητε δίπλα στο Σινδικάτο, για να μην μολύνουν την παραστατική γερμανότητα των γερμανών ελεύθερων. Στη Ρωσία. Όχι μόνο τα αριστερά, τα επαναστατικά, τα παράμανα συνήθεια συνδικάτα, <coughs> παίρνουνε κανονικά οι τι γυναίκες, αλλά ακόμα και τα συνδικάτα προέρχεται η ασφάλειά Γιατί? Γιατί όλα τα συνδικάτα ήταν παράμανα στα όρια της νομιμότητας και όλα συσπηρετούσαν κάτω από συνθήκες πολύ διαφορετικές από ότι στην κρίση. Από εδώ δικήθηκε ο Δρόσου να σκαλίσει η Ευκαιρία και να κάνει να την θεωρία της διατροφής της επανάστασης που έλεγε ότι παρόλο που κάποιες χώρες είναι κάτι το οποίος είναι κάποιες για πολύ συγκεκριμένους λόγους που μπορεί η επανάσταση να εξελιχθεί πρώτα σε αυτές και να έχει σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά. Μίλησε ότι ήταν ο πρώτος να ψηφίσεις στη Ρωσία που μίλησε για σοσιαλιστική επανάσταση, που είναι μπροστά να γίνει στη Ρωσία στα άμεσα χρόνια και από τα γεγονότα. Και βέβαια ότι αυτή η επανάσταση, παρόλο που μπορεί να ξεκινήσει από εκεί και να είναι πιο ασυγκράτητη από εκεί, δεν μπορεί να επιβιώσει παρά μόνο αν πάει σε άλλε χώρε. Έτσι φτιάχτηκε η θεωρία τη αυτοκινητοποίηση του 2015, κοιτώντα την πραγματικότητα και προσπαθώντα να απαντήσει από Θέλετε μια αντίθετη εικόνα με αυτό το πράγμα. Ένα γραφέρα, πολύ αγαπημένο μου, που γράφει συνάφη με την εκδοχή, και δεν ήταν με μόνο, ήταν και την πιλή. Περιγράφει μια ιδιαίτερη στιγμή από το μεσαίωνα. Με κάτι στους δικούς οι οποίοι ήθελαν, να... είχαν για παράδειγμα ένα ερώτημα. Το παγώνει το χιόνι, περιεχθεί όλη η παγόνη Και αντί να ένα τελετή ελάβη στο χιόνι, να πούνε ότι σε ό,τι άλλο σημείο, παγώνει, παγώνει το χειμώνα, κάθονταν και ψάχναν στον Αριστοτέλη, τι γράφει ο Αριστοτέλη, παγώνει το λάδι, δεν παγώνει. Και πες μου, η συζήτηση που γίνεται σήμερα στην Εκη για τα προβλήματα που απασχολούνται στην αριστερά, τι σα συνέβη περισσότερο, τη δεύτερη συζήτηση ή την πρώτη συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι ο προσγυμισμό μπορεί να μα διδάξει απαραίτητα πράγματα για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πώ είναι ο κόσμο. Αλλά όχι για να δημιουργήσουμε εμεί κόμμα εκεί, για να μπορέσουμε να συναλλάξουμε τελικά. Θα ε, ήθελα να πω κάποια πράγματα που δεν ξέρω. Αρνιέται κάτι θα θα ήθελα να πω κάποια πράγματα γιατί τι σημαίνει να είσαι υποστηρικτή σήμερα. Κάποτε, την εποχή των δορματικών διώξεων των δικών τη Μόρσα, την εποχή που σταζόντουσαν ανελέητα όχι άνθρωποι που διώχναν του υποστηρικτέ, οι άνθρωποι που δούλευαν τη υποψιαστή, η ελάχιστη την παλιά ανοχή απέναντι στου υποστηρικτέ, έλεγε ο ρώτησο και τη Ρώση, και όχι μόνο, έλεγε ο ρώτησο και Αν τίποτα θα πρέπει στι επόμενε γενιέ, να παραδώσουμε τουλάχιστον μια κοινή δοκιμασία. Αυτό έγινε. Ο προσγεισμό τουλάχιστον δεν έχει να χρεωθεί ε, τι προδοσίε, τι ήττε και τι καταστροφέ που έφερε στο εργατικό κίνημα ε, ο σταλαινισμό και η σοσιαλδημοκρατία που προσπάθησαν να καταστρέψουν τι πανεστάτε. Αλλά δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Σε κανένα περίπτωση δεν είναι αυτό. Εγώ προσωπικά, τόσο από μέλο μέσα επαναστατικής ομάδας που προσπαθεί να να μιλάω μόνο για την ΟΤΣΚΗ, είμαι μέλος της ένα πολύ ευρύτερο οργανισμό που δεν τα έχει πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Μην πω ότι τελευταία, το streaming, η δεξιά σου είναι περισσότερο. Είμαι μέλος σε σύγχρονη. Και προσπαθώ να συνδυάσω την επαναστατική δουλειά με τη συμμετοχή σε μια μαζική οργάνωση για την οποία δεν βλέπω όρκο ότι δεν θα προδώσει τι αμέσω επόμενε εβδομάδε και μήνε που θα αναλάβει την εξουσία και όχι μόνο αυτό, αλλά θα προτιμούσε για λόγου πολιτική αποτελεσματικότητα να στοιχηματίσω τι θα προδώσει, για να μπορέσω να κάνω πιο πρακτική η δουλειά μου. Σαν επαναστάτης. να πάρω αυτό το δεδομένο, να έχω το χειρότερο σενάριο, που νομίζω δίνουν το μόνο σε ρεαλιστικό σενάριο, και να μπορέσω να οργανώσω τη δουλειά μου εκεί πέρα. Έχει νόημα αυτό το πράγμα. Μήπως απλώς οι άνθρωποι να πετύχουν ένα μέλος ακόμα, 2, 3, 5 να πάρουν και να τσιμίσουν για καμία επιδότηση. Αν διατυπωθεί αυτά τα τελευταία, έπασε και τόσο να είμαστε μέσα στον κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι όποιος μιλάει για επανάσταση σήμερα, όποιος βλέπει τι τεράστιε τεχνολογικέ αλλαγέ που γίνονται στον καπιταλισμό παγκοσμίω και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, δεν έχει κανένα δικαίωμα, αν μιλάει για επανάσταση, <Κι> να κάνει αυτό που είναι για ένας να την από όχι για το δικό μου το μυαλό, ούτε για το δικό σα, ούτε για την άποψη κανόνου, αλλά για το μεγαλύτερο κομμάτι μέσα στην εργατική τάξη των κοινωνικών ανθρώπων και την κοινωνία, δεν είναι πολιτικό εργαλείο για παράδειγμα το ξεκίνημα, το κόκκινο, άλλες ομάδες, δεν είναι καν το κουκκουέρ. Το πολιτικό εργαλείο είναι ο σύζυγος. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε εκατοντάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, αν όχι εκατομμύρια, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, να μπορέσει Αντία να μπει ένα φρένο στην ελληνικότητα και να μπορέσει να σταματήσει η ανθρωπομηχανή που ψαχίζει για ανθρώπου. Αφήνω στην άκρη κατά πόσο είναι ρεαλιστικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν η εκτέλεση τη εξερά προκύψει σε κάποιου μήνε σε κάποιο εύρωτο χρονικό διάστημα, το σενάριο που μου φαίνεται πιο πιθανό και με αυτό κάποιο σκομαδεί είναι το εξή. Είναι ένα σενάριο που εγώ το έχω δει στα βιβλία, γιατί δεν είμαι τόσο μεγάλο όσο και του 1936 στην Ισπανία, Το Φλεβάριο του 1936, βγήκε μια κυβέρνηση της Αριστεράς, η οποία ήταν τόσο δηλητή, τόσο χαισμένης στα κρατιά που μπροστά της, ο Τσίπρας μπορούσε να δείχνει άρα να χαρακτηριστεί σχετικά Μια τόσο φρικαλαιά κυβέρνηση, που από την δεξιά κυβέρνηση που υπήρχε στην Ισπανία, και είχε δημιουργήσει 9.000, αν δεν κάνω λάθος, πολιτικούς κρατούμενους, που, που κάνουν αφεντηρία ή κάνουν καθάρι ψηλά ισχύσεις, γιατί δεν τον δούσαν να του κάνει από τι φυλακέ. Και πήγε ο και του Και όχι μόνο πήγε ο και τους έπαιρε, αλλά σωματεία. Έκανε καινούργιε καταλήψει. Πήγε ένα χαράσο και του έφτιαξε, του πάνω. Και οδήγησε τα πράγματα σε μια μετοπική σύγκρουση με τον φασισμό η τη συνέχεια είναι στις ιστορίες. Έχω την εντύπωση, θα δούμε το επόμενο διάστημα, ε, έχει σοβαρέ πιθανότητε να μοιάζει αρκετά με αυτό το σενάριο. Και σε αυτό το σενάριο, που θα πει μαζικά κόσμο έξω, διεκδικώντα επιτέλου να πάρει μια ανάσα και να μπορέσει να κάνει και κάτι, κάτι σε αυτά τα νοσοκομεία, να σπάσει τη λιτότητα, να τελειώνει το μνημόνιο, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να βάλουμε σε εαυτού μα ένα εξωτικά φρούτα, σαν κάποιο που θα του βλέπει ο κόσμο σαν εκδίδεται τη ανάγκη. Γι' αυτό έχει νόημα να είσαι αυτό το δικαίωμα σα, Φυσίλγα. Γι' αυτό έχει νόημα. Και για ένα ακόμα λόγο, γιατί ακόμα κι αν όλα σκάτα, ακόμα και αν καταφέρουμε να χάσουμε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία, θα δούμε τέτοιε ευκαιρίε να γίνονται σε άλλα μέρη τη Ευρώπη. Και πάνω από όλα, τουλάχιστον θα έχουμε καταφέρει το κόσμο το να μας τολμήσει, του δικού μας μαθητές, να του έχουμε εκπαιδεύσει, να προσπαθήσουμε να του εκπαιδεύσουμε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε. Τι λαθεμένε ιδέε που προχωρούν στον κόσμο, τι λαθογνητικέ, τι τερδεμένε, τι περιέχειε. Και αν όχι τίποτα άλλο, τουλάχιστον να φτιάξουμε στελέχη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερα τι φρουντούλε που πρόκειται να έρθουν και να ξαναχθούν. Γιατί ο καπιταλισμό είναι σε κομματική κρίση. Ευχαριστώ για την εμπορία σα. Ευχαριστούμε, Χάρη. Μπορεί να περάσουμε στο επόμενο Αυτή που διοργανώνουμε τα βέβαια. Καλησπέρα και να ευχαριστήσω πρώτα από την ομάδα πρακτήπου για την πρόσκληση συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Για κάποιον από καιρό για αυτή την ομάδα αλλά και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ από κοντά πώ και τουργεί. Μια και εγώ προσωπικά, ε, βλέπω πολύ θετικά κάθε εγχείρημα θεωρητική δραστηριότητα σήμερα. Υπόθηκε νομίζω από τον πρώτο μιλτί, ότι η θεωρία είναι ζήτημα πράξη και πράγματι έτσι είναι. Βεβαίω όταν η θεωρία δεν υπερχεί την πράξη, αυτό σημαίνει ότι είναι κακή θεωρία. Τώρα, μιας και από το πλατή που άκουσα από τα παιδιά του Πατήβολα ότι είναι μια, ένας χώρος κριτικής θεωρίας, θα δράξω την ευκαιρία από αυτή την ε, αντίληψη ότι είναι χώρος κριτικής ε, εξέτασης των διαφορώνων πραγμάτων για να καταπιαστώ κριτικά με τον προσκισμό. Ε, δεν θα μιλήσω για τις πολιτικές ενεργοκαιρίες του προσκισμού, ε, μπαίνει ποτέ, υπάρχουν αυτέ, οπωσδήποτε έχω διαφοροποιημένη αντίληψη για τι διάφορε θρησκευτικέ ομάδε, δεν θα τι αξιολογήσω τώρα, έχω διαφοροποιημένη, αυτό είναι δεδομένο, θα μιλήσω για τη θεωρητική παράδοση του τουρσισμού, για το έργο του Τρόσκι και τι αντιφάσει του. Και αυτό όχι από τη σκοπιά μια ξενάγησης στο ιστορικό παρελθόν, αλλά από τη σκοπιά τη ανάδειξη των ανοιχτών θεμάτων, των κρίσιμων, των δύσκολων θεμάτων για την προσέγγιση του σοσιαλισμού. Για αυτό που νομίζω, θεωρώ αυτονόητο ότι αποτελεί κοινό μα ιδανικό. Θα μιλήσω επιγραμματικά Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε έτσι διευκλήνηση, περαιτέρω. Το κράτος, σαν γραφειοκρατικός μηχανισμός, αρχίζει να σβήνει από την πρώτη μέρα της προϊταριακής δικτατορίας. Γνωστή είναι. Η αλήθεια είναι πως στο σωσιαλιστικό κράτος δεν θα, στο σέστο, καλώς, δεν θα υπάρχει καταπιεστικός μηχανισμός. Δεν θα υπάρχει κράτος στο σωσιαλιστικό καθεστώς. Ένα σοσιαλιστικό κράτος, ακόμα και στην Αμερική πάνω στη βάση του πιο προχωρημένου καπιταλισμού, δεν θα μπορούσε άμεσα να προμηθεύει στον καθένα όλα όσα χρειάζεται και έτσι θα ήταν υποχρεωμένο να σπρώχνει τον καθένα, να παράγει όσο το δυνατόν περισσότερα. Το καθήκον του παρακινητή, έτσι, κάτω από αυτέ τι συνθήκε πέφτει φυσικά στο κράτος, όπως η Λάμπας Βγάζει την πιο ζωηρή φλόγα, φαντάζομαι ότι κάποιοι σύντροφοι εδώ καταλαβαίνουν από πού είναι αυτά τα κείμενα. Την πιο ζωηρή φλόγα πριν να σβήσει, έτσι και το κράτο παίρνει τη μορφή τη δικατορία του προελευθεριά του, πριν να εξαφανιστεί, δηλαδή την πιο ανελαίτη μορφή κράτου που υπάρχει, ενό κράτου που αγκαλιάζει επιτακτικά τη ζωή όλων των πολιτών. Του. Ο ίδιο άνθρωπο εξόχωσε αντιφατικέ δηλώσει. Και έτσι είναι όλο το έργο του Το οποίο Θεωρώ ότι στι αντιφάσει του δεν είναι πρωτοτυπία, είναι δικέ του αντιφάσει, ιδιαίτερε. Αλλά είναι παρόμοιε οι αντιφάσει στο έργο όλων των μεγάλων ηγετών και πρωταγωνιστών των πρώτων σοσιαλιστικών εγχειρημάτων και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αν θέλετε, θα μπορούσα να το πω αυτό και για τον Τρόσκι και για τον Στάλιν και για τον Μαου. Εννοείται ότι εκείνο από διαφορετική αντίληψη για το έργο των δύο αυτών μορφών, του Μαύρου και του Στάλιν, εν σχέση με την αντίληψη των σχεστών. Είναι αντιφατικέ οι απόψει για τον σοσιαλισμό. Είναι αντιφατικέ οι απόψει και βεβαίω εξόχω προβληματικέ και άλλων πρωταγωνιστών των ιστορικών γεγονότων του 20ου αιώνα. Δεδομένου ότι είναι πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά από τι συνθήκε τι οποίε συγκλήματα όλου του πλανήτη επιχειρήθηκε η οικοδόμηση μια εναλλακτική του καπιταλισμού, σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνία. Και είναι επίση αντιφατικές γιατί. Γιατί δεν υπήρχε η παραμικρή δυνατότητα θεωρητικού αναστοχασμού αυτή τη νέα κατάσταση. Και δεν υπήρχε και καμία βοήθεια. Ο σοσιαλισμός του 20ου αιώνα ανέδειξε όχι μόνο την ανεπάρκεια των ηγετών και των πρωταγωνιστών, αλλά και την ανεπάρκεια, την αναπόδραση, την ιστορική ανεπάρκεια το του κεκτημένου του Μάρξιμπουργκ. Στα κρίσιμα αυτά σημεία, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι πρωταγωνιστές αυτοί εν σχέση με τον Μάρξιμπουργκ είναι να διακρίνουν κάποιε πολύ γενικέ σχεδόν αφοριστικές επισημάνσεις, που αφορούσαν σε ένα πολύ μακρινό τέλος. Κάποιες, μάλιστα, επισημάνσεις του Μαξ ήταν και προβληματικές, και αυτό παγκίδευσε, παγκίδευσε πρωτίου το Λέλλιν, τις ορισμένα, στην πρώτη φάση της ε, Σοβιετικής εξουσία, ήταν προβληματικές όχι γιατί χταίει ο Μαξ. Γιατί ο Μαξ και ο ίδιος το αναγνώρισαν, ήταν πολύ όσο να ένα στο ΣΟΣΒ, να, χωρίς όμως να μπορούν να Πολύ δύσκολες, αντιφατικές και μεγάλες διάρκειες, ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιά θα είναι η ιστορική διάρκεια της πορείας του βρεθούνται στον κομμουνισμό, συνθήκες. Ο ενδιάμεσος κρίκος που έπρεπε να είναι πάρα πολύ ενδιάμεση κρίκη μέχρι αυτή την τελική στιγμή, γιατί την οποία πολύ σημαντικά αναφέρεται ο ΜΑΞΟΥ, ήταν πολύ μεγάλο. Αναπόφευτα λοιπόν θεωρώ ότι και ο τρόσης όταν αναφέρεται σε αυτή την προοπτική είναι αντιφατικός. Τώρα, από όλου αυτού βεβαίω θεωρώ ότι μόνο ο Λένιν είχε στοιχεία ε, θεωρητική σκέψη. Ούτε ο Τρόσκι, ούτε ο Στάιν, ούτε ο Μάου, και βεβαίω δεν μιλάω για άλλου, ε, δεν μπορούν να θεωρηθούν κατά την άποψή μου Μπορεί να είναι δημοσιολόγοι, μπορεί να κάνουν επισημάνσει, αλλά δεν κάνουν, θεωρία. δεν κάνουν θεωρία. Τώρα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό, θα εστιάσω την προσοχή μου σε εκείνα τα σημεία τη σκέψη που είναι προβληματικά από τη σκοπιά τη θεωρία του Ισοσέλινου. Δεν θα αξιολογήσω την πολιτική του δράση, την πολιτική του συμπεριφορά, το ένα ή το άλλο για μα που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά εκεί είναι τα σημεία που είναι προβληματικά και κυρίω όσον αφορά εμά σήμερα, τον τρόπο με τον οποίο ε, παίρνουμε αυτέ τι ιδέε και τι αξιολογούμε για να παραγάγουμε σοσιαλιστική θεωρία, Σοσιαλισμό. Τι είναι σοσιαλισμό, Ο Τρόσλο δεν απάντησε αυτό. Το μόνο μάλλον που μπορεί να κάνει είναι να το ταυτίσει με τον κομμουνισμό. Με, με πολύ κραυγαλαίο τρόπο. Όταν αναφέρεται στο σοσιαλισμό, αναφέρεται κατ' στο στον κομμουνισμό σε εκείνα τα σημεία που ο Μάρκο προσδιορίζει τον κομμουνισμό. Και σε αυτή την στάση, ενώ έχει υπόψη, αλλά παραγνωρίζει, δεν, αντιλαμβ, δεν αντιλαμβάνεται, δεν αξιοποιεί θεωρητικά οξυδερκέστατε, ελλειπεί, αλλά οξυδερκέστατε επισημάνσει του Μάξ. Για τον οποίο ο Μαξ ορίζει τον σοσιαλισμό ω αντιφατική κοινωνία. Ο Μαξ σε αυτέ τι επισημάνσει δεν διατυπώνει όλα τα αναγκαία συμπεράσματα. Μιλάω yeah. yeah. για την κριτική προγράμμα του Σουηδόρα. Yeah. Ο Μαξ απλά σε μερικέ πολύ λίγε φράσει είναι ένα κειμενάκι του Μαξ. Δεν είναι θεωρητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί ο Μαξ εκείνη τη φάση να έχει θεωρητικό πρόγραμμα μεγάλο. Αλλά ο Μαξ διατυπώνει σε τι επισημάνσει που παραπέμπουν στην αντίληψη περί αντιφατικού σοσιαλισμού. Ο Τροσκή. Ταυτίζει το σοσιαλισμό με τον κομμουνισμό, βγάζει έξω από το σοσιαλισμό κάθε αντίφαση και επινοεί ένα μεταβατικό στάδιο. Μια μεταβατική πορεία όπου εκεί πέρα ποιοτικά δεν μπορεί να προσδιορίσει με κανέναν τρόπο ποια θα είναι αυτή η κοινωνία. Δεν έχει τελικά χαρακτηριστικά. Και εκεί ξεκινάνε ένα σωρό παρανοήσει. Για το αν είναι ταξική, αν είναι τάξη, η γραφειοκρατία, αν δεν είναι τάξη. Και εκεί ο Τόξο Ερτό είναι εξαιρετικά γιατί, γιατί έβγαλε αντιφάσει από το σοσιαλισμό, παραγνώρισε το Μαξ, παραγνώρισε ο εξ να προσδιορίσει. Και πολλές φορέ καταφύγει σε θέση αδυναμία ο ίδιος στην ε, αντίληψη του θα μα δείξει η ιστορία. Η ιστορία θα δείξει. Είναι φράσιμο Η ιστορία θα αποδείξει τι θα είναι αυτό. Επίση, δεν μπορεί να ορίσει, και αυτό είναι πολύ προβληματικό, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν εδώ πέρα πολύ διαφορετικέ απαντήσει, και ο Μάξο θα απαντά στο κεφάλαιο. Έχω την αίσθηση ότι ο Τρόσκη ποτέ δεν ασχολήθηκε στον πράγμα του κεφάλαιου. Δεν ξέρω ποια ήταν η σχέση αλλά σαφώ δεν υπάρχει σκέψη του Μάξ στο του έργου Ποιε είναι ηλικέ προποθέσει του σοσιαλισμού. σοσιαλισμού. Ποιε είναι οι ελληνικέ προποθέσει, το καλύτερο που μπορεί να κάνει κρωτήσει, βεβαίω ίσω για ιδεολογικού πολιτικού σε αντιπαράθεση με τη σοβιετική εξουσία, είναι να πει ότι είναι ο ανεπτυγμένο καπιταλισμό, ο πιο αντιπριματό, είναι ένα καθεστώ ευημερία, είναι ένα καθεστώ αυτοί. Πιοτικό προορισμό δεν υπάρχει όμω. Για το και πάνω με καταθέτει το ζήτημα στο αν η κοινωνία που θα γίνει σοσιαλιστική, είναι η πιο αντιπλημη. Είναι προσωπική προσέγιση είναι εξότωση προσωπική. Και βεβαίω αφήνει ανοιχτό το ζήτημα του ποιοτικού προσδιορισμού των υλικών προποθέσεων του, του σοσιαλισμού. Των υλικών όσον αφορά τι βασικέ διαστάσει του σοσιαλισμού. Το υποκείμενο τη εργασία, τα μέσα παραγωγή, το παραγόμενο κλπ. Ακόμα και όταν αναφέρει το ζήτημα της τη ευημερία, δηλαδή το λέει ποσοτικά. Δεν μα ορίζει. Και εδώ πέρα α μην γελιόμαστε, βεβαίω. Δε και δεν κατηγορώ το δε Τρόσικα ότι μπορούσε να το κάνει το έκανε. Απλά επισημένο στοιχεία του έργου Σαφώ μπορούμε και να, μιλήσουμε, να μιλήσουμε και με τέτοιου όρου όσον αφορά το παραγόμενο προϊόν και τα όρια επιμερία. Τώρα, με βάση αυτέ τι διαστάσει τη σκέψη του, ε, προτάσει στην κριτική του προ το Σοβιετικό καθεστώ το ζήτημα τη Γερμανική Είναι ένα εμβληματικό θέμα για την ουσιαστική σκέψη. Ίσως νομίζω νομ, το θέμα αυτό είναι και εκείνο το οποίο εστιάζει την πιο σφοδρή κριτική προ το Σοβιετικό καθεστώ και με βάση της, την αντίληψη του επί του ε, διατυπώνει συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα. Έχει θεωρία όμω για την Γερμανική Όχι, έχει δηλώσει. Έχει αποσπασματικέ δηλώσει, οι οποίε είναι πολύ αντιφατικές μεταξύ Και όταν διατυπώνει τη μια δήλωση, φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη το τον νιοτήτωνο ή αυτό στι άλλε δηλώσει του. Πού οφείλεται η Γερμανική Αρχαιοκρατία, Πολύ συναντηρό και μιλάει για αυτή την περιβόητη κόπωση των μαζών. Η γερμανικη πολυ συναντηρο και μιλαει για αυτη την περιβοητη κοπωση των μαζών, η απογοήτευση των μαζών. Ε, Βεβαίω, γιατί, γιατί οι πρωτοπόροι κλπ. είτε σκοτώθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο, είτε αφομοιώθηκαν και εξαφιλώθηκαν από το καθεστώ, είτε εξοντώθηκαν, κόκκοση, αποβοήτευση. Αυτή η προσέγγιση, αν έχει κάποιο έτσι αντίκρισμα υλικό, σε κάθε περίπτωση παραπέμπει σε ένα συγκυριακό φαινόμενο. Είναι μια προσέγγιση που παραπέμπει σε μια συγκυριακή κατάσταση, που υποτελεί το κατά που άλλε μπορεί να ξεπεραστεί. Το πιο βαθύ θεωρητικό είναι εκείνο. Εκείνε τι στιγμέ του έργου του, στι οποίε αναφέρεται στο ζήτημα τη κατανομή του παρακολούνται προϊόντα. Τη έλλειψη αγαθών, στι σχέσει κατανομή, τι οποίε μάλιστα υπερασπίζεται τον εαυτό του σε αυτή την επιλογή να δει το θέμα αυτό μόνο στι σχέσει κατανομή, μια και από τη σκοπιά δεν στέλνει και πολύ αυτή η προσέγγιση, αλλά τέλο πάντων βλέπει μόνο τι σχέσει κατανομή, αλλά αυτό είναι το πιο βαθύ θεωρητικά επιλέξιο. Υπάρχει. υπάρχει έλλειψη αγαθών, η γραφειοκρατία, η γνωστή θεωρία, πω ο προφύλακα που θα αποφασίσει ποιο θα πάρει τη που ρυθμίζει την κατανομή του. Τώρα. Και εδώ πέρα φτάνει είναι το πιο προθυμένο σημείο στη σκέψη του Τρόσκι όσον αφορά την εξήγηση του γραφειοκρατικού φαινομένου. Όμω ο Τρόσκι παλιεντρούνει πάλι στην αντίληψη των συγκυριακών αιτίων τη γραφειοκρατία. Ακόμα και αυτή του την προσέγγιση διαμέσου τη κατανομή, τη άνιση κατανομή, τη αναπόδραστα άνιση κατανομής, την παραγνωρίζει ότι διεκδικώνει τη θεωρία τη αντιγραφειοκρατική επανάσταση. Μια εξαιρετικά. Προβληματική άποψη που την πλήρωσαν νομίζω και οι τραστινιστικέ οργανώσει όταν την διάβασαν δογματικά και την επανέλαβαν. Την πλήρωσαν σε συγκεκριμένα θέματα μερικά τραγελαφικά για Όταν προσπάθησαν να δουν την πολιτική αντιγραφειοκρατική επανάσταση. Ερώτημα. Η αντιγραφειοκρατική επανάσταση, η οποία θα καταργήσει την Γραφειοκρατία, θα την ανατρέψει. Έτσι την καταργήσει, αν μπορούσε να έχει κάποιο αντίκρισμα μακίνη την εποχή, όταν η τέρα του επανασταση. Εκτό που μιλάμε για πραξικόπημα και τίποτα άλλο, δεν μπορούσε να υπάρξει επανάσταση στην εκείνη τη σοβιετική άποψη. Αλλά αν μπορούσε να έχει κάποιο αντίκρισμα, το ερώτημα που αναπτύχθηκε είναι το εξή. Θα καταργούσε και την... θα ξεπερνούσε αυτό το εγχείρημα την έλλειψη αγαθών. Η έλλειψη αγαθών είναι ζήτημα συγκυρία, είναι ζήτημα συγκεκριμένη εποχή. Μια αντιγραφικατική επανάσταση νικηφόρα που θα πετούσε έξω τα θα τη από τα Σοβιετικά. Θα έρθει την αντιγραφικατική αστροκρατία από τα Σοβιετικά, από την λευσία θα ρύθμισε διαφορετικά τι σχέσει κατανομής. δεν θα γεννούσε η κοινωνία τι ίδιε ακριβώ σχέσει. Εδώ πάλι ο Τρόσκι παλινδρομεί σε μια βουλευτική αντίληψη του θέματο που δείχνει ότι δεν το κατανοεί. Τώρα, αν το βεβαίω για πραξικόπημα ανατροπή του, αυτό το καταλαβαίνει. Πραξικό ανατροπή του συγκεκριμένη πολιτική ήγερα, αυτό δεν να το καταλαβαίνει. Αλλά το ίδιο το φαινόμενο όμω το καταλαβαίνει. Και δεν το καταλαβαίνει γιατί ποτέ δεν το αντιμετωπίζει εντό τη Εντό παραγωγή. Ο Τρόση ποτέ δεν είδε την γραφειοκρατία ω οργανικό στοιχείο τη εργασία. Οργανικό στοιχείο τη εργασία. Ω μέρο τη διαδικασία. Και αντίφαση τη εργασία. Αντίφαση που έρχεται στο προσκήνιο όταν ακριβώ η αντίθεση κεφαλαίου εργασία προχωρεί. Ποτέ δεν είδε την γραφειοκρατία. Αυτό και βεβαίω στην αντίθεση ότι είναι ένα εξόχωμα, είναι ένα καρκίνωμα, είναι ένα απόσχημα στο σώμα του εργατικού κράτου. Τι γίνεται όμω όταν για να υλοποιηθεί η εργασία χρειάζονται εκτενέσσε σχέσει διεύθυνση ανθρώπου από άνθρωπο και μάλιστα η σχεδιοποιημένη εργασία, οι σοσιαλιστικά σχεδιοποιημένη όταν ακόμα παραμένουν εργαζόμενοι ω φυσικέ δυνάμει, ω άμεση παραγωγή μέρο των παραγωγικών δυνάμει, όταν ο άνθρωπο παραμένει ω συντελεστή, ω φυσικό προσέχει συντελεστή και έχω υπόψη θα κούνησε του Όταν παραμένει φυσικό συντελεστή των παραγωγικών δυνάμων. Τότε μπορεί να καταργηθεί η διεύθυνση άνθρωπο-άνθρωπο, που είναι και η περιουσία τη Γερμανία. Εδώ δεν μιλάμε για σχέση εργασία, εργατική τάξη και αποσχηματισμού, μιλάμε για μια αντίφαση στο εσωτερικό τη εργασία. Μια αντίφαση που εκδηλώνεται και στι σχέσει καταναλωτή. Η διαφορετική κοινωνική σημασία του ενό ή του άλλου είδου εργασία, μια αντίθεση που εμφανίζεται στην αυγή τη ταξική κοινωνία, που γεννά την ταξική κοινωνία, αλλά δεν χάνεται αμέσω μετά το. Την κατάργηση των τάξεων, αυτή η αντίφαση δεν ξεπερνιέται ούτε με διατάγματα, δεν ούτε με βουλευτικέ πράξει τη ανθρώπινη. Αφορά σαφέστατα μια μεγάλη περίοδο αλλαγή του χαρακτήρα τη εργασία. Και το προσανατολισμό για το περιεχόμενο αυτή τη περίοδου μπορούμε να μιλήσουμε από το Μάρκ και να αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε. Γιατί ο Μάρκ πάντα μιλάει και σε αυτό το θέμα υπενηκτικά. Να αναπτύξουμε τη σκέψη του Μάρκ, αλλά σε μια άλλη κατεύθυνση. Τελειώνω. Η σκέψη του Τρόσ και όπως και γενικότερα η ιστοριστική σκέψη όταν δεν έχω το χρόνο επερκαθώ σε άλλα παραδείγματα στον 20ο αιώνα, ε, είναι δηρωτική της δραματικής προσπάθειας, της δραματικής, επόμενης, εξόπτωσης έχει προσπάθεια, προσπάθειας να ανοιχνευτεί σε ποιο επίπεδο στις συνθήκες του 20ου αιώνα είναι εφικτή η κομμουνιστική αλλαγή τη κοινωνία. Δεν ήταν σαφές από την αρχή πόσο μακριά μπορεί να πάει έτσι, το κύμα των επαναστατικών αλλών, πόσο μακριά είναι εφηκτό να αλλάξει η κοινωνία σε σωσιαστική κατεύθυνση. Η συνειδητοποίηση των ορίων των περιορισμών και των αδιαξόδων ήταν δραματική υπόθεση, εξόγωσμα, εξό, συγκρουσιακή. Αλλά, από την άλλη, όλος ο υποστός αιώνα είχε όρια. <coughs> και αυτό δεν αφορά την καθυστερημένη κοινωνία. <coughs> αφορά και την πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική κοινωνία της ΕΥΠΑ. Η βιομηχανημένη, ανεπιμένη καπιταλιστική κοινωνία δεν θα ξεπερνούσε, αν άλλαζε η ταξική έξω, δεν θα ξεπερνούσε τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην σοβιετική Ένωση. Τα φαινόμενα που είδαμε στη Σοβιετική Ένωση, και αυτό είναι μεγάλη πρόκειται και για μα. Μεγάλη πρόκειται θεωρητική αναμέτρηση κατανόηση Τα φαινόμενα που παρατηρήσαμε στη Σοβιετική Ένωση είναι φαινόμενα αναπόδιστα για όλη την κλίμακα του. 2020. Για όλη την κλίμακα του. 2020. Μπορεί η έντασή του, οι πολιτικέ εκδοχέ του, η μία ή η άλλη διάσταση του να ήταν διαφορετική αν είχαμε επανάσταση και στη ΣΥΠΑ, θα εκδηλώνονταν αναπόφευκτα παντού. Ο υποδουλωτικό καταμερισμό τη εργασία δεν ήταν εφικτό να ξεπεραστεί στον 20ο αιώνα. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, με βάση αυτέ τι ερωτήσει, αυτέ τι προσεγγίσει και τι επισημάνσει, πρέπει να δούμε το έργο και του Τρόσκι, πρέπει να δούμε το έργο των πρώτων ανθρώπων που ως πολιτικά υποκείμενα προσπάθησαν. Να αλλάξουν την κοινωνία, τα οποία όμω είχαν περιορισμού. Τελευταία μου ερώτηση Νομίζω ότι η εμβέλεια αυτή τη επανεξέταση, του αναστοχασμού, του έργου το έργο, αυτών των πρωταγωνιστών, εκτείνεται πλέον και στο έργο του Μάρξ. Νομίζω ότι ο σοσιαλισμό του 20ου αιώνα ανέδειξε το αναπόδοστο κενό, αναπόδοστο κενό, αναπόφευκτο κενό. Στην ίδια τη σκέψη του Μάξ. Μιλάμε για πολλού μεταβατικού κρίκου, οι οποίοι απέχουν πολύ από την τελική τελική στιγμή την οποία κάπω περιγράφημας και αυτούς τους να δούμε στην στην ιδιομορφία τους, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ευχαριστώ. περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκδήλωσης. Αν έχουν οι ομιλητές να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις, με βάση που να μιλήσουνε ναι. και μετά μπορούμε να αφαράσουμε τις από κάτω. Εννοείται ότι θέλω να μιλήσω. <χε> <χε> και πιθανόν να μου δώσετε λίγο περισσότερη ώρα, διότι εγώ ως πρώτος α, φτιάστηκα λίγο κορόγιο και μείνησε λιγότερο από τις προϊόντες επόμενες. Όσο <χε> <χε> <χε> πολύ περιέργεια η εισήγηση του φίλου του Λίγο Αμμύρου. Ε, θέλω να κάνω κάποιες επισημάσεις και κάποιες απορίες ναι, που μου γεννήθηκαν. Ναι, και κάποιες απορίες που μου γεννήθηκαν να, ακούγοντας αυτή την τοποθέτηση. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αναρωτιέμαι πραγματικά τι μέλλον έχουμε Ο κοινωνία. Δηλαδή, πρέπει να με κάποιο τρόπο να αποφασίσουμε αν η κοινωνία μας μπορεί να Δεχτεί τον σοσιαλισμό, μπορεί να δεχτεί, α αφήσουμε τη λέξη σοσιαλισμό, κομμουνισμό ή οτιδήποτε. Μια δίκαιη κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πρέπει να αναρωτηθούμε αυτό πρώτα απ' Κάτω από ποιε συνθήκε μπορεί να γίνει αυτό, με ποιου τρόπου και μέσα από ποιου δρόμου. Γιατί αν δεν μπορεί να γίνει, απλούστατα την πατήσαμε. Δεν πειράζει που χάσαμε ένα απόγευμα εδώ, χάσαμε ολόκληρη τη ζωή μα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οτιδήποτε έχει υποθεί ε, στη βάση της ε, ανάλυσης του Τρότσκι εκείνης περίοδου, και όχι μόνο του Τρότσκι και του Λένιν, ε, ξεκινούσε από μια πολύ συγκεκριμένη αφιτηρία. Ξεκινούσε από το γεγονός ότι η σοβιετική Ένωση, η Ρωσία, το 1920, αφού έχει τελειώσει το Σιένα, αφού έχει τελειώσει ο Ευφίλιος Πόλεμος, είναι μια κατεστραμμένη κοινωνία. Αυτό όμως, μάλλον, είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος που δεν έχει μελετήσει αρκετά εκείνη την περίοδο, τι ακριβώς σημαίνει. Η κοινωνία τη Σοβιτικής Ένωση του 1921 ήταν χειρότερη από την κοινωνία της Ρουάντα σήμερα. Του πιο υποανάπτυκτου κράτου που μπορούμε να φανταστούμε σήμερα στον πλανήτη, η Σοβιτική Ένωση εκείνο τον καιρό βρισκόταν σε μια τέτοια και χειρότερη κατάσταση. Η παραγωγή τη που ήταν ήδη χαμηλή, τα νούμερα δεν έχουν, δεν μπορεί μάλλον να τα συνειδητοποιήσει κάπως εύκολα. Είχε πέσει το 1,8. Αυτή που ήταν το 1913, πριν ξεσπάσει ο πρώτο Αγόνο του Πόλου. Το 1,8. Εδώ στην Ελλάδα χάσαμε το 20-25% του ΑΕΠ και είδατε τι έχει γίνει. Σκεφτείτε να χάναμε το 85%. Αν μπορείτε να το διανοηθείτε, εγώ δεν μπορώ καν να το διανοηθείτε. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, και ο Τρότσκι και ο Λενίκης και οι Πολυσεμπίκοι συνολικά μιλούν και προσπαθούν να συμμαζέψουν τα συμμάζευτες με δυο λόγια. Όλα, δηλαδή, πρέπει να τα έχουμε ε, με αυτό το στοιχείο καλά στο μυαλό μου. Διεύθυνση ανθρώπων του δεν υπάρχει πάντα. Δεν υπάρχει και ποιον άνθρωπο, από ποιον άνθρωπο. Ε, Αυτή δεν είναι κοινό. μια προβληματική κοιντρότηση. Συγνώμη, μετά παραγαλώντας. Παντού, μετά. παντού. Και, και στο κομμουνισμό. Okay. Με την έννοια ότι κάποια δουλειά θα πρέπει να γίνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το θέμα είναι ποιος άνθρωπος, ποιος άνθρωπος θα ελέγχεται και ποιος θα ελέγχει. Οι κομμουνιστές, η κομμουνιστική θεωρία λέει ότι όλη η κοινωνία θα ελέγχει, ότι όλη η κοινωνία θα μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, ότι δεν θα υπάρχει γραφειοκράτηση ή διευθυντή στον βαθμό που όλοι θα εναλλάσσονται σε αυτό το κόσμο. Αλλιώ δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά μεγάλη κοινωνία. σω μια μικρή κοινωνία χίλιον ανθρώπων σε ένα χωριό, αποκομμένο σε κάποια ζούλα ή σε κάποια στέπα, θα μπορούσε να τα καταφέρει. Η μια κοινωνία 7 ανθρώπων δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό όμω είναι α το αφήσουμε για μετά. Ο ίδιο ο Λένιν, όταν έγραφε το κράτο και η Επανάσταση ο άνθρωπο, γιατί η κριτική ας πούμε, που ακούστηκε και ακούστηκε μόνο για την πρόσφυγη, ο Λένιν είπε ακριβώ τα ίδια πράγματα, δεν έλεγε κάτι διαφορετικό εκεί το λέω. Μιλούσε για ένα κράτο μετά την Επανάσταση, το οποίο όμω είναι ένα κράτο το οποίο αρχίζει να σβήνει την επόμενη κιόλα τη στιγμή. Και περνάει από μια διαδικασία σβησίματο. Το σβήσιμο του κράτου σημαίνει ότι στο τέλο αυτού του σβησίματο. Έχεις την κοινωνία που συλλογικά και διαδοχικά ελέγχει, παράγει, ελέγχει και ελέγχεται. Άρα, λοιπόν, δεν βλέπω καμιά διαφορά στα ε, γραπτά της τροσκης εκείνης περίοδου. Πρώτα-πρώτα, να πούμε εδώ, να μην το ξεχνάμε, ότι ο Τρόσκης έκανε πολλά άλλα. Και κάθε άνθρωπος, ο οποίος ανέλαβε μεγάλα ιστορικά καθήκοντα, εδώ κάνουμε λάθη εμείς στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε άνθρωπο που ανέλαβε μεγάλα ιστορικά καθήκοντα, έκανε και μεγάλα βάθη. Αν δεν το πιστεύω με αυτό, το ξεκίνημα για παράγεινα θα ήταν πολιτική οργάνωση, θα ήταν αίρεση, θερισκευτική. Και θα είχαμε εικονίσματα. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε μέσα σε ποιο πλαίσιο ζήσαν, κινήθηκαν και δούλεψαν και πρόγρεψαν οι επαναστάτες του παρελθόν. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ότι δεν έκανε θεωρία ο Τρόσκι και ότι ήταν μόνο δημοσιολόγο. Ε, δεν ξέρω πώ ένα άνθρωπο θα μπορούσε να μπορεί να κάνει θεωρία να προβλέψει την επανάσταση του 1905 επακριβώς, αλλά ακριβώ μόνο. Την επανάσταση του 1917 να εξηγήσει πώ μέσα σε λίγου μήνε θα περάσει από μια αστική σε μια σοσιαλιστική επανάσταση μια καθυστερημένη χώρα, κάτι το οποίο δεν το έλεγε κανένα μέχρι τότε. Στο Μάρξ υπάρχουν στοιχεία της διαπολιτική επανάσταση, αλλά είναι. Άλλο ιστορία. Δηλαδή, και αυτό δεν είναι μια ε, θεωρία του πρώτη που βγήκε εκ του μηδενό. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία στο Μάρξ, αλλά θα πάει μακριά η βάρτα έτσι τώρα να τα πιάσουν. Πώ είναι δυνατόν να μην έχει κανένα θεωρία ένα άνθρωπο ο οποίο πρόβλεψε ακριβώ την πορεία, την άνοδο του Χίτλερ, στον παθμό που δεν θα καταφέρουν να σταματήσει το ευρωπαϊκό κίνημα. Πώ είναι δυνατόν να μην έχει κανένα θεωρία ένα άνθρωπο ο οποίο πρόβλεψε ότι η κατάρρευση του στρατιωτικού δεν θα γίνει με την εισβολή στρατευμάτων στο έδαφο τη. Αλλά με την εισβολή φτηνών καπιταλιστικών εμπορευμάτων 60 χρόνια πριν, που νομίζω ότι έκανε θεωρία και έκανε σπουδαία θεωρία, η οποία το κυριότερο, γιατί δεν προέρχεται το παιδί και είστε ήδη, λένε στην Αγγλία μια παροιμία, νομίζω ότι η καλύτερη απόδειξη από αυτή την υπάρχει. <σομίως> <σομίως> Αντιφάσει υπάρχουν σε όλου του. Επαναστάθηση, καλή γνώμη μα. Γιατί πολλά από τα κείμενα τα οποία διαβάζουμε σήμερα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι δεν είναι γραμμένα. Και τα αναλύουμε και μπορούμε να βρούμε εκεί πέρα πάρα πολλέ τέτοιε αντιφάσει. Δεν, δεν ήταν γραμμένα για να μείνουν στην ιστορία. Ήταν γραμμένα σαν πολεμικέ, ήταν γραμμένα σαν ε, καθήκοντα τη στιγμή. Γράφονται για αύριο, γράφονται για να μπουν, να δημοσιευτούν σε μια εφημερίδα. Να βγει μια προκήρυξη, να διαβαστεί για ένα συγκεκριμένο θέμα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν πρόβλεπαν ο Λένιν και ο Τρότσι και οι υπόλοιποι ότι αυτά που γράφανε 60 χρόνια, 80 χρόνια, 100 χρόνια μετά θα καθόμαστε σε μια, σε μια αίθουσα, σε ένα πανεπιστημιακό τη Αουνίκα και θα τα αναλύουμε γραμμένοι του Πρεβείου. Τέτοιε αντιφάσει μπορώ και εγώ, άμα θέλετε, να σα βρω χιλιάδε στο έργο οποιοδήποτε επαναστάτη. Γιατί και τελειώνω αυτό, δεν έχει νόημα να συνεχίσω περαιτέρω γιατί η Επανάσταση είναι η πιο πολύπρο κοινωνική διαδικασία. Είναι μάταιο να προσπαθεί από τον προτέρων να προβλέψεις κάθε τη στιγμή, κάθε τη φάση και να τη βάλει σε καλούκι. Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τον μαρξισμό σαν βάση, είναι ακριβώς αυτό. Τη δυναμική διαδικασία που είναι η κοινωνία, τη δυναμική διαδικασία που είναι η Επανάσταση, μέσα σε αυτή συνεχώ να σκεφτόμαστε, να μελετούμε, να αμφισβητούμε, για να τροποποιούμε τις θεωρίες μας και να προχωρούμε ακούς το μέλλον. Το μέλλον, κατά δηλαδή, τη γνώμη μου, εξακολουθώ να πιστεύω, είναι ο κομμουνισμός. Με ποιο τρόπο θα φτάσουμε εκεί, είναι μια συζήτηση η οποία ποτέ δεν τελειώνει και όσο είναι ζωντανή, τόσο μπορούμε να την εμπλουτίζουμε και να την κάνουμε πιο παραγωγική για το καλό όχι διανοτικών ωρέξεων δικών μας, αλλά για το καλό της κοινωνίας. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, δεν είμαι πολύ καλή να τα πούμε έτσι για το καφέρα μου. Την πρώτη να ο Μάρτιο δεν Από την άποψη ότι δεν έχει τόσο ζωή του, παρόλο που πάρα πολύ αλλά τον Παρόλα αυτά, είχαν πολύ κοινό προσγόση και επολέ και μόνο του ελληνικού που μοίραν για κάποιο λόγο του έγκαιραν να τα σχόλια. Ο μάτς, μέσα στην πυροφίτη τη μεγάλη υποδοχή του Λονδίνου, το οποίο της ότι η δημοσκέδα το Παρόλα αυτά, δεν ήταν αποτέλεσμα τη μελέτη του γεγονό ότι θεωρία. Για το πώ θα είχε ο κοινωνισμός στην Ελλάδα. Αν μεγαλούσε την πραγματική κίνηση, την πραγματική ζωή της ευρωπαϊκής άξιας. Ε, αν σε κάτι ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν ότι κατάφερνε να παίρνουν μαθήματα από αυτό που κάνουν οι φτωχοί άτομα για να φτιάξουν τη ζωή του. <Οι> αν θέλετε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι και πώ φαντάζεται ότι θα πρέπει να είναι η κατορία του πολυτελείου, με ρωτώντα στην <συσιακόμα> κομμούρα του Πρεξιού και όχι λίγο. Αυτό το πράγμα ακριβώς ήταν η Πεδρότησα. Ήταν ένας θεωρητικός, ένας φιλόσοφος, ένας οχταστής, όχι γιατί είχε πολύ ή λίγο περισσότερο χρόνο, όχι γιατί είχε φτάσει σε αυτήν την αγκαλιά και οτιδήποτε άλλο, ευτυχώς οτιδήποτε υπήρχε ζωντανός στη ζωή είχε φτάσει σε αυτό το πράγμα. Ήταν σημαντικός θεωρητικός, γιατί κατάφερνε να παίρνει μαθήματα από το ζωντανό ενεργειακό κίνημα, από την κίνηση της ζωής. Και ήταν μεγάλος γι' αυτόν τον λόγο. Οι άνθρωποι που δεν παίρνουν αφήματα από το κίνημα της ζωής ήταν οι άνθρωποι που mm. δεν γίνονταν ποτέ, ήταν οι άνθρωποι που υπερχόντουσαν οδηγίες, ήταν οι άνθρωποι που έφυγαν κάτω από το σεκούρι του δίμιου, ενώ θα μπορούσαν να την είχαν εκπληρώσει. Mm. Αυτή είναι η περίπτωση των συντρόφων, των αριστερών, των κομμουνιστών ανθρώπων, που δεν άκουσαν τις συμφιλές τους ρότμιους κορσικά το στην άρια στο κίνδυνο αγότου του φασισμού. Ας πω παράδειγμα της δόσης και την εποχή που ο Τρότζι έγινε καπολύ δυνατά του μεν άκρη του Ελληνικοποιώντας ότι δέκα αποδεικημένες αγαπηστάσεις θα προσπαθήσουν να κάνουν στην Γερμανία η ζημιά που θα πάρουμε, η καταστροφή που θα πάρει στο το στερά κλίμα κίνημα, δεν θα λειτουργήσει τίποτα με την καταστροφή που θα πάρει. Άμα έχει ο την ουσία, η την εποχή, από παράδειγμα του του το λειοσπάσεις αναπέραμες τη Γερμανίας, το ότι ήδη στην Γερμανία των φασισμών, γιατί οι σοσιαλιστές είναι φασίστες. Οι σοσιαλιστές στη <συσιαλίες> την <συσιαλίες> που βλέπουν στη διαφόρο θα βοηθήσουμε Η απαντήση έπρασμα του χειρή, ακόμα και να ξέρουμε και είστε τι χειρότερο θα συμβεί από αυτό που τώρα. και έτσι να κανένα. Το χειρότερο Ο άνθρωπο Άπειρα, πιο μακριά από όλη την ποιότητα της εποχής του που, μπορούσε, που δεν μπορούσε να δει το κύβινο που ερχόταν ολοφάνταρα προστάθειες είναι όχι απ' τα στοχαστής, αλλά τουλάχιστον στο των δυο μάτια ανοιχτά. Προστάσεις σε οτιδήποτε συλλοσκίστες θεωρητικούς, οι οποίοι διαβάζαμε την μία για να μπορέσουν και... yeah. είναι να παρακολουθήσουμε τις προστάσεις ή να τιμήσουμε το στάδιο ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο από το να μπορέσουμε να βγάλουμε μια θεωρία, μια τέτοια πραχικά ψυχαράσματα για να μπορέσει το αρχαϊκό κίνημα να αλλάξει τον κόσμο, τουλάχιστον να σώσει το κεφάλι. Να γυρίσει τι καταστροφέ. Το συζητούμε Μία παρατήρηση τελευταία. Συμφωνώ με την παρατήρηση που έχω αν δεν έκανα να κάνω. και δεν να κάνω. Όχι, δεν έκανα να το με το σύντροφο του Βρόσχη είναι ένα βιβλίο που είναι η πρώτη σοβαρή μαξιστική ανάλυση για την άνοδο της Γραφειοκρατίας και το Ρωσίας και την καταστολή της Επανάστασης. Δεν υπάρχει κανένας θεωρητικός, κατά τη γνώμη μου, οποιασδήποτε σοβαρή στάσης ανθρώπων μέσα στον κόσμο που να μπορέσει να κάνει οποιασδήποτε την πλήρηση μεγαλύτερης αξίας μελέτη για το φαινόμενο του σταγμού και της Γραφειοκρατίας που να μην έχει διαθέσει ισχυρικά καλά που λες και να έχει τα μάτια πέξω, αυτό το καταποκυβό του bio. το οποίο έχει προβλήματα, έχει διάφορα ζητήματα μέσα, αλλά είναι το όλη προσπάθεια που να ανακλύσει φαινόμενα. Γι' αυτό αξίζει, κατά τη γνώμη μου, άπειρα περισσότερο από οποιαδήποτε προσπάθεια εκ των υστέρων που είναι πάνω από το δεκτό, να βρούμε ανεφάσεις, να δούμε ευσπονίες, να τα καλέσουμε εκείνον και να δούμε άλλο. Αυτό φωνίζει η συζήτηση στα δικαστήρια. Το μεγάλο δικαίωμα της ζωής είναι αυτό που διέσωσε. Και, και εκεί δεν θα χρειαστούμε τους υποσχέσεις. Θα χρειαστούμε και τα ασυχήρα που να μας μαθαίνουν πώς θα αντιμετωπίσουν το ταξικό ρεκόρ, πώς θα επιβιώσουν οι στάσεις και όταν μπορούμε να βρίσκουμε τις ευκαιρίες, να μην κάνουμε και να βάλουμε τον κόσμο. Από αυτή την άποψη, τέτοιος νόημας δημιουργείται, νομίζω, οποιαδήποτε προσέγγιση το του τορεσπισμού και οποιαδήποτε άλλου πολιτικούς πολιτικής θεωρίας και άποψη, και στράξη, θα κάτω και για τις ερωτήσεις, αλλά θα το είχε καλά, νομίζω, σχετικά. <σχερκόνι> <σχερκόνι> είναι η φιλοφορή έτσι, σαν να ξέρουμε και εσείς να μην ξέρουμε. <σχερκόνι> λοιπόν, θα είμαι πολύ επιγραμματικό. Είναι αναμενόμενη, νομίζω, η, η στάση των συντρόφων. Εγώ ε, ε, ε, καταλαβαίνω ότι και βέβαιως δεν κρίνω το, το χώρο στον οποίο ανήκουν. Αλλά ε, ε, δεν θα περίμενα πραγματικά από ανθρώπους που είναι στροτευμένοι στην ε, ε, τροσκιστική πλευρά του κινήματος. Ε, να δούμε αναστοχαστικά του Τρόσκι. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να είναι τροσκιστέ. Δεν αναφέρθηκα σε οποιασδήποτε αντιφάσει. Δεν το κοίταξα και νομίζω ότι δεν, δεν, δεν έγιναν κατανοητέ. Στοιχειοδό η παρατηρήσή μου. Δεν αναφέρθηκα σε, κάποιες, ε, σε κάποια αποστροφή του λόγου του Τρόσκι. Στα θεμέλια τη τροσκιστική σκέψη αναφέρθηκα. Χωρί να απαξιώνω την πολιτική οξυδέρκεια του, δεν έκανε τον Τρόσκι πρώτα απ' όλα. Αλλά. Διατύπωσα μια άποψη που, κάτι, να, που θεωρώ ότι ισχύει και για τους άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές του άλλου μεγάλου πρωταγωνιστέ του 21. Θεωρία σοσιαλιστική δεν υπάρχει εδώ Υπάρχουν δηλώσει, υπάρχουν περιγραφέ, αλλά συγγνώμη, η περιγραφή τη γραφειοκρατίας ενίοτε και με μια κακεντρέχεια, μια τραβηγμένη, μην μπορεί δηλαδή στην προδομένη επανάσταση που φαίνεται η κακεντρέχεια του Τρόσφιου, που δηλαδή η περιγραφή του είναι πραγματικά παράδεκτη, αλλά η, περιγραφή, η ατέρμονη περιγραφή και ένα ανερμάτιστο συμπέρασμα δεν είναι θεωρία. Εδώ πέρα δύο πράγματα θα πω και Δηλαδή θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει να κατανοήσει τον τρόπος, πρέπει να το δει κριτικά. Αλλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα του επέτρεπε μετά να παραμείνει σε ένα τροσκιστικό χώρο, σε έναν χώρο δηλαδή... Και δεν το λέω γιατί θέλω να απαξιώσω την πολιτική δράση των συγδρομώ που είναι σε προστικού κόστο. Το τονίζω, είναι διαφοροποιημένη στάση μου στι διάφορε πολιτικέ οργανώσει του πρωσύμού, είναι διαφοροποιημένη, αλλά ενγαίνει σε όλε αυτέ τι οργανώσει, δεν θέλω να απαξιώσω την πολιτική του δράση και τι καλέ προθέσει. Αλλά το να δει κριτικά τον δρόστι που σημαίνει να ανεκνέξει τη του, θα σου δημιουργήσει πιστεύω πρόβλημα να συνεχίσει να διαινόσει τον δηλαδή να προσδιορίζει όσον αφορά την τροσκυστική μέσα στο έτσι, Μια ε, τελευταία επισήμαση για την γραφειοκρατία που είναι θεμέλιο. Είναι θεμελιώδη η ιδέα του Τρόσκ. Έτσι ερμηνεύει τη Σοβιετική Ένωση. Και με βάση αυτή την ιδέα, κακοσίαν αυτή την ιδέα, όλο το σκηνικό κίνημα πήρε στον 20ο αιώνα συγκεκριμένη θέση. Δεν λέει κάτι καινούριο ο Τρόσκ. Ο Λένινγκ λενινγκ το 18 θεωρεί ότι η Σοβιετική Ένωση, η σοβιετική αξία είναι γραφειοκρατικοποιημένη. Και βέβαια ο το 18 και το 19 που τα λέει αυτά ο Λένινγκ. Δεν τα περιγράφει εκτενώ, αλλά το διαπιστώνει αυτό λένε, με πολύ σκληρέ διαπιστώσει. Δεν μιλάει για τη Γραφειοκρατική Επανάσταση. Η ιδέα τη Γραφειοκρατική Επανάσταση είναι κάτι επιμέρους, συντροσκεστική πρακτική. Είναι κάποια υποσημείωση. Το ότι αποφασίζει ότι η Διεθνής, μέσα στη Σοβιετική Ένωση να, προ... να οργανώσει, να προετοιμάσει την αντιγραφειοκρατική Επανάσταση κατά το είναι κάτι αμεληταίο. Και επειδή το θέμα αυτό το βλέπει ο Λέν ήδη το 18, που σημαίνει ότι ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Θα τελειώσω με τη διαπιστώσεις του Λένη που σε κανένα σημείο του έργου του ο Τρόσκι δεν τις αξιοποιεί, ούτε τις αντιμετωπίζει θεωρητικά. Δεν λέω ότι ο Λένη είπε τα πάντα, αλλά τουλάχιστον δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει την εξή διαπι... διαπίστωση του Λένη. Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας θα πετύχει σε δεκαετίες. Είναι μια πάλι πολύ δύσκολη και όποιο σας πει ότι θα απαλλαγούμε αμέσως από τη γραφειοκρατία ψηφίζοντας αντιγραφειοκρατικές πλατφόρμες, τα πώς θα κάνοντας και αντιγραφειοκρατική επανάσταση, θα είναι απλώ ένα αγύρτης που του αρέσουν τα ωραία λόγια. Το λέει το 1921, ο Λέν. Συνεχίζει. Είναι και άλλα τα πώς, δεν θέλω να τα να διόνω... το τελευταίο από το Μπορεί να διώξει κανείς τον τζάρο, να διώξει τους τσιφλικάδες, να διώξει τους καπιταλιστές. Αυτό εμεί το κάναμε. Όμω δεν μπορεί να διώξει τη γραφειοκρατία σε μια αγροτική χώρα. Δεν μπορεί να την εξαλείψει από το πρόσωπο τη γη. Μόνο με αργή, επίμονη δουλειά να τη μειώσει. Δεν μπορεί να τη διώξει ούτε σε μια βιομηχανική ή σοσιαλιστική χώρα. Αυτά τώρα δεν έχουν σημασία για να τη βγούμε στον Τρόσκι και να επικρίνουμε τον Τρόσκι. Έχουν σημασία για να δούμε αν αύριο, στι σημερινέ συνθήκε, επιδιώξουμε ένα τέτοιο εγχείρημα, τι θα προκύψει. Τι φαινόμενα θα προκύψουν. Και εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι η επανάσταση είναι μια ζωντανή διαδικασία. Αυτό το άλλο δεν μπορούμε να το έχουμε. Μπορούμε πλέον να διαπιστώσουμε τι αναπόδασα θα προκύψει σε μια εισέτη εκμηχανισμένη σοσιαλιστική κοινωνία. Όχι αυτοματοποιημένη. Και εδώ πράγματι υπάρχει ένα θέμα με τη διεύθυνση ανθρώπου από άνθρωπο. Αν και στον κομμουνισμό υπάρχει διεύθυνση ανθρώπου από άνθρωπο, τότε, τότε πράγματι να απαραίτηθούμε. Αυτό δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για την μετάβαση από τη διεύθυνση ανθρώπου από άνθρωπο στη διε Πραγμάτων από ανθρώπου, μίλησε ο ΜΑΞ και αυτό είναι το εφικτό. Πρέπει να δούμε πώ μπορεί αυτό να γίνει εφικτό. Αλλά η επίτευξη αυτού του στόχου σημαίνει κίνηση προ τον κομμουνισμό. Σημαίνει πρόοδος και ελπίδα. Αν η διεύθυνση ανθρώπου από άνθρωπο θα παραμείνει, τότε μην φαντάζεται κανένα ότι θα υπάρχει και γραφειοκρατία και επιτηρητέ, και, ε, και παράσημα και προνόμια και διαφορά μεγάλη στου μισθού και όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να περάσουμε ερωτήσει από τον Πάτο. Η διαδικασία είναι απλή, σημαίνετε χέρι, κάνετε ερώτηση, δεν υπάρχει πρόφωνα. Τουποθετήσετε, ναι. Ναι, εννοείται και με δύο τουποθετήσετε. Μίκο και μετά, ας πούμε. Καλησπέρα, εκείνα. Ε, Μία μηνική αυτή την παραδείξη θέλω να κάνω. Ε, νομίζω ότι... Ε, και να, να τονιστεί από όλου του ομιλητέ μια ενότητα στην ευρωπαϊκή θεορία. Ε, και αυτό μπορεί να είναι καλό όσον αφορά το να κάνουμε μια εξήγηση πάνω από το τι ο Τρόσκι και δεν είχε. Αλλά νομίζω ότι πολλέ από τι ιδέες και τι πρακτικέ που εφάρμοσε ο Τρόσκι ε, δεν ήταν ε, υπερηστορικέ αλήθειε. Δηλαδή έτσι όπω ακούστηκαν ε, ε, οι ομιλητέ Φαίνεται για παράδειγμα ότι η ιδέα τη ΔΕΕΠΑΝΑΣΤΑΠΗΣΗΝΟ πήγε πάντα στον Τρότζο. Ότι η ιδέα τη ΔΕΕΠΑΝΑΣΤΑΠΗΣΗΝΟ πήγε πάντα με συγκεκριμένο τρόπο στον Τρότζο. Το μεταβατικό πρόγραμμα. Ε, ήθελα κάπω να τονίσω το ότι ε, ο Τρότζο δεν τα προσπάθησε μέσα από την κριτική που έκανε συνεχώ να αναδείξει τι να αντιφάσει που βγήκαν και ε, προεπαναστατικά και με επαναστατικά. Και χτίζοντα πάνω σε αυτέ τι αντιφάσει, αναδεικνύοντα αυτέ τι αντιφάσει, στον βαθμό που προσπάθησαν να το κάνει, ε, να μιλήσει και για τη διαρκή επανάσταση, και για το μεταβατικό πρόγραμμα και για το ενίο μέτωπο. Ε, αυτή είναι μια γενική παρατήρηση. Και τώρα, κάποιε επιμέρου ερωτήσει ε, στον Παναγιώτη. Θα ήθελα να ρωτήσω. Αναφέρθηκε ότι μετά τον ε, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξε ένα ξέσπασμα μονοταριακών επανα, επαναστάσεων. Ε, Τι. Ναι. Ε? Χρησιμοποίησα ε? τη λέξη δυνατότητα, για την ακρίβεια. Ναι, οκ. Okay. Ε, Είπε ότι αυτό που έλυθε ήταν ε, οι υποκειμενικέ συνθήκε. Οι υποκειμενικέ συνθήκε ε, υπήρχαν, ε, αλλά υπήρχε μια έλλειψη του υποκειμενικού παράγοντα, δηλαδή του κόμματο. Ε, θα ήθελα λίγο να, να, να, να πει περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτό. Ε, δηλαδή, τι θα σήμαινε ο υποκειμενικό παράγοντα, απλά να υπάρχουν ρωτιαστικά κόμματα, γιατί τα ρωτιαστικά κόμματα, α πούμε, δεν καρποφόρησαν μετά τον ε, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, α πούμε, μαζικά ρωτιαστικά κόμματα έχει μόνο σε κάποιε χώρε σαν τη Σριλάνκα ή τη, το Βιετνάμ. Ε, ενώ σε, σε άλλε χώρε ε, ε, ακόμα και οι προλευθεριακέ παραστάσει, αν αναφέρεστε σε κάποιε συγκεκριμένε, δεν είχαν ένα τουριστικό υπόβαθρο. Ε, οπότε θα ήθελα λίγο να επικαθίσει παραπάνω σε αυτό το υποκειμενικό παράδειγμα γιατί πώ προσδιορίζεται ακριβώ μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά κάπω την ήττα τη παγκόσμια επανάσταση, μετά την υποχώρηση τη παγκόσμια επανάσταση, τη ιδέα παγκόσμια. Ερώτηση στο χάρη ε, Ενώ είπες ότι ο τροσκισμός και ο τρόσκι μας επιτρέπει να δούμε πώς είναι σήμερα τα πράγματα, όλη σου η τοποθέτηση βασίστηκε στην αντίθεση του τροσκισμού και του σταλινισμού. Δηλαδή, ενώ από τη μία λες ότι ο τρόσκι είναι κάτι επίκαιρο, μας βοηθάει σήμερα να δούμε πώς είναι τα πράγματα, όλη σου η αναφορά είναι στη σχέση του τροσκισμού και σταλινισμού. Ε, αυτό α πούμε θεωρεί ότι είναι τυχαίο, ότι σήμερα ας πούμε, πρέπει να τονιστεί αυτή η αντίθεση. Σήμερα η αριστερά συζητάει για τον τουρισμό και τον και πρέπει εμεί να ταχθούμε υπέρ του τουρισμού. Είναι ένα διακύβευμα, α πούμε αυτό. Επίση μίλησε και του σοσιαλισμού. Σήμερα η αριστερά μένει σε αυτή τη φάση που συζητάει τον σοσιαλισμό, και πρέπει να πάρουμε αυτή τη θέση του τουρισμού του με έναν τουρισμό. Και τέλος, μία ερώτηση για τον ε, Ερικλή. Ε, αναφέρθηκε στην εμπορία τη θεωρία στον 20ο αιώνα. Ε, Μιλήσεις ότι φαινόμενο φαινόμενος όπως η γραφειοκρατία ε, ήταν αναπόδρασας στον 20ο αιώνα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, σήμερα θεωρείς ότι αυτό έχει ξεπεραστεί και σε σχέση με τη θεωρία, σήμερα θεωρείς ότι η προϋποθέσια θεωρία δηλαδή για σύλληψη της θεωρίας και της πράξης της επαναστατικής και μετασχηματισμού της κοινωνίας, ε, είναι εφικτή σήμερα και τι είναι αυτό που της έχει δώσει αυτή τη ε, δυνατότητα σήμερα σε σχέση με τον 20ο αιώνα. Ευχαριστώ. Ε, <συμίλωση> Θέλετε να απαντήσετε τώρα, να περάσετε στην επόμενη ερώτηση. Εάν και μου κι άλλες, ωραία, μην ε, Εγώ δεν έχω ερωτήσει να, να κάνω, με παρατηρήσει, μάλλον. Έτσι να θέσω κάποια ζητήματα που νομίζω ότι θέλουν συζήτηση. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό, αυτού του είδου οι συγκλήσει, α πούμε, και πολύ βοηθητικέ για να καταλάβουν ένα θεωρητικό ζήτημα. Εδώ οι δύο πρώτοι ομιλητέ ουσιαστικά κάνανε μια προπαγάνδα και μάλιστα με ρητορικό τρόπο υπέρ του Τότσικη. Δεν έχει νόημα. Εγώ δεν είμαι τροπική σου, δεν πρόκειται να γίνω. Δεν είμαι και στα γενναικώς, παρόλο που συμπαθώ το Στάλι. Αλλά δεν, δεν βγαίνει τίποτα αυτό το πράγμα και να φτάσουμε και να κάνουμε προπαγάνδα υπέρ του Σύριζα, παραδείγματος. Στάλι, εντάξει, είναι μια άποψη, δεν είναι. Πολλοί κόσμος που στίζει Σύριζα, πολλοί το προπαγάνδισουν. Αλλά αυτά δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτημα που έχουμε να το και μάλιστα όταν δεν τη συμφωνούμε. Ας βρείτε κάποιους που να θέλουν να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ και να δείτε πώς κατά τον καλύτερο τρόπο θα κατασταθείς και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και Αυτά προς το, ως προς το στήλο της κουβέντας. Νομίζω ότι όμως πράγματι ε, ο, ο ενεργέτης του Τότσε είναι ο Στάλιν. Γιατί αν ε, ε, δεν υπήρχε ο Στάλιν ο Βλέπω και τι τι θα ήταν να πούνε οι πρωτιστές γενικά. Παρ, παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι ο πρωτιστισμός στηρίζεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα θεωρητικό, που είναι η έννοια της, αυτό που λένε οι πρωτιστές διαρκής επανάσταση, που όμως δεν είναι ακριβώ διαρκής επανάσταση, με την έννοια ότι κάνουμε διαρκώς επανάσταση, είναι ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ενιαίος και σε αυτόν τον ενιαίο κόσμο υπάρχει το φαινόμενο της επανάστασης. Και εδώ πρέπει να, να, να, να σταθείτε ιδιαιτέρως και να το σκεφτείτε αυτό. Πρέπει να αποφασίσετε, όταν λέμε επανάσταση, εννοούμε κάτι που το κάνουμε ή κάτι που γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει, είναι το ίδιο πράγμα η επανάσταση και η επαναστατική πολιτική, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Μάης είχε μία άποψη πολύ, πολύ μάλιστα καθόλου αναγνωρισμένη στην εποχή του που ήταν η επαναστατική του πολιτική. Αυτό που ήταν η επανάσταση ήταν αυτό που παρατηρούσε στην κοινωνία. Η κοινωνία επαναστακούσε. Η κοινωνία ε, ε, είχε το φαινόμενο της επανάστασης και οι επαναστατικές πολιτικές, και είναι μία επαναστατική πολιτική, αντιμετωπίζανε αυτή την κοινωνία και την επαναστατικό, το επαναστατικό τη φαινόμενο. Δεν μπορούμε να τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα, διότι ο προστισμός τελικά αν ενώ στηρίζεται σε ένα πράγμα που είναι πραγματικά οικουμεντικής σημασία, δηλαδή ότι αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει έτσι, κάποτε θα αλλάξει και θα αλλάξει επαναστατικά, που σημαίνει θα γίνει ακνώριστη, δεν θα τη βλέπουμε, δεν θα την βλέπουμε, θα την βλέπουμε αυτοί που θα ζήσουμε τότε, βέβαια, και δεν θα μπορούν να φανταστούν ότι αυτή η κοινωνία βγήκε από την προηγούμενη, αν δεν βέβαια κανείς, τα πράγματα που είναι πραγματικά, που δεν αλλάζουν όσο υπάρχει, άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη το σεξ και οι σχέσεις των ανθρώπων οι συνεργατικές. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι θα συνεργάζονται όσο ζουν, όσο υπάρχει η ανθρωπότητα και βεβαίως θα κάνουν επισέξεις γιατί ο οποίος δεν θα υπήρει ανθρωπότητα. Αυτές είναι οι πραγματικές σχέσεις και αυτές θα υπάρχουν. Τώρα, η διεύθυνση και η υποταγή στη διεύθυνση είναι το στοιχείο της ιταδιοπρατίας ακριβώ. Αν λοιπόν και στο κουμπλισμό υπάρχει ε, διεύθυνση και διευθυνόμενος, τότε θα υπάρχουν και τάξεις, άρα βγάλει ταξική κοινωνία ε, και ε, δεν θα υπάρχει και κομμουνισμός. Και ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι για την κρατική. Η, η, η επανάσταση, η επαναστατική αλλαγή της Σοβιετικής Ένωσης απαιτούσε ένα σώμα ανθρώπων που θα διευθύνανε πραγματικά. Θα συντονίζανε ένα κέντρο αναφοράς ε, για όλη την κοινωνία κτλ. Αυτό, τα πρόσωπα αυτά, συμβροτήσαμε ένα σώμα ειδικών. Αυτό το σώμα των ειδικών στις συνθήκες όχι κομμουνιστικές που είχαν, που δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμα, αλλά όσο σωσιαστικές κέντρασεις σε συνθήκες στενότητας της παραγωγής, όπου δηλαδή ο καθένας δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα αγαθά τα παραγόμενα όπως έχουν πρόσβαση στον αέρα και στον νερό, Ηταν υποχρεωτική. Έπρεπε να υπάρχει ένα σώμα που θα έκανε αυτή τη δουλειά. Ήταν μια δουλειά. Και μάλιστα ήταν μια δουλειά απαραίτητη για να υπάρξει η αλληλή Διότι αν δει κανεί, στο πούμε, στο, στον υπεριαλισμό του Μένι, αυτό που κάνει ο Λένι ε, ε, στατιστικέ είναι πόσε καπιταλιστικέ. Επιχειρήσει έχουν πληρωμένου διευθυντέ, που σημαίνει οι Δηλαδή, το να πάψει να είναι ο ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγή και ο διευθυντή τη επιχείρηση ήταν μια απαραίτητη προπόθεση για να υπάρξει ο Γιατί ακριβώ δημιουργούσε το έθιμο το σώμα τη γραφειοκρατία ω σώμα, ω είδο, ω μορφή. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι ίδιοι οι του ασφαλισμού γινόντουσαν γραφειοκράτε του ήταν και έγινε αυτό βεβαίως, αλλά θα υπήρχε αυτό το σώμα. Τώρα, ότι αυτό το σώμα κινδύνευε να γίνει ένα σώμα εξουσιαστικό, βεβαίωσε τίτου. Και σήμερα βρισκόμαστε ακριβώ σε μια εξουσιαστική κοινωνία, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Προϊόν της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, η οποία Σοσιαλιστική Επανάσταση δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα, κατά τη γνώμη μου δεν απέτυχε καθόλου, δεν προδόθηκε καθόλου. Πέτυχε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος, αυτό που λέει ο ΡΙΔ, για να κάνω κι εγώ λίγο το τώρα, αυτό που λέει ο ΡΙΔ, οι 10 μέρες που άλλαξαν τον κόσμο, είναι πραγματικότητα σήμερα. Όλες τις μορφές που δημιούργησε η Σοσιαλιστική Επανάσταση, η, η, η Προληταριακή Επανάσταση στη Σοσιαλιστική Ένωση, όλες οι μορφές έχουν υιοθετηθεί σε ολόκληρη κοινωνία, η κοινωνία, αυτή τη στιγμή, είναι μια διευθυντορία του Πολεταριάτου και του Πολεταριάτου, <συγλώδη> κατά την νόμου. Αν γίνεται στον έπτυξε, τους να Μπορείστε. για να... Εγιόρδο, δεν είναι ωραία, Λοιπόν, ε, το ζήτημα, επομένως, ε, ε, ε, εμεί τα νιάτα, όμως υπάρχει περιπτώσεις, ε, κάναμε τον λάθος να λέμε γραφειοκρατική αστική τάξη. Ε, ότι υπάρχει στην Συνδιακή Ένωση, δεν λάθο γραφειοκρα γιατί η γραφιοκρατία δεν είναι τάξη, είναι μία κατάσταση απαραίτητη στη σύγχρονη κοινωνία. Το πρόβλημα είναι αυτή τις στιγμή ότι έχει διατηρηθεί το εξουσιαστικό σύστημα σε μία κοινωνία που η ίδια δεν έχει τι προδιαγραφέ για να έχει στο κεφάλι της μία εξουσία και αυτό είναι το πρόβλημα. Και επομένως όλη η ειρητορία υπάρχει το οποιοδήποτε μοντέλου κράτους που θα είναι έτσι και αλλιώς, και αλλιώς είναι τα κατημινότητα που καταδυντασμένοι από τον πρωταίω. Ευχαριστούμε. Θα ε, πάρει κάποια ερώτηση <laughs> αυτή τη μία από κάτω. για Δεν θέλετε καθόλου το θέμα ότι σήμερα ο καρτερισμός ε, στην πραγματικότητα έχει μια διαφορά από το 14 και το 17 με την έννοια ότι οι σχέσεις απασχολούν από τα 7 δισεκατομμύρια του πλανήτη περίπου τα 6 δισεκατομμύρια. Ε, ενώ τότε, δηλαδή ήταν 90 δισεκατομμύρια, τότε ήταν μια σχέση η οποία ήταν παιδευντική, η αφήγη ήταν εκτός, ή άμφα ήταν εκτός και σήμερα λίγο πολύ. Ε, σε αυτές τις σχέσεις, σε αυτή, σε, σε, σε αυτή την κατάσταση, ε, παλις με καλή, τα φαινόμενα είναι γύρω σήμερα. Αρχές του 19ου αιώνα η Αθήνα ήταν 200 εκατομμύρια, η ήταν κάπου 800. Σήμερα η Αθήνα είναι ένα δις, το 2050 να είναι μπις. Μπις, θα είναι 2,5 δις. Αυτά 10 δις που θα είναι από όλος τον το οποίο και στα να πέφτουν. Γι' αυτό έχει σημασία γιατί ο καπιταλισμός κερδίζει από τον καθέναν όταν μπαίνει στην παραγωγή. Αν υπάρξει τώρα λόγω της ε, κραγίας αλλαγή του δεσέφεραν σε μια άλλη κατάσταση, λίγο περισσότερο και ενισχυμένη με την έννοια διαχωρισμού αγορών, γι' αυτό το οποίο είναι το εφηβητικό μέσο. Δυο συντήσεις, περισσότερο που είναι διεύθυνση. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, όπου ο καπιταλισμός παίρνει τα ανημετω... έχει φτιάξει και τις ε... υπέρακτηες. Η Σελήνη είναι το, το... το μέλλον, δεν πανέφτει για πλάκα και οι Κινέζοι και οι Ευρωπαίοι όλοι ε... σκέφτονται τη Σελήνη, η Σελήνη το μέλλον, το... Το... Το... όσον αφορά το... την ενέργεια Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικές σχέσεις Υπάρχουν οι διαφορετικές και αυτή είναι και τις κοινωνικές σχέσεις που υπάρχουν μέλλον σχέση στο διασυντικό στο Ο οποίος είναι, ξακουθεί να είναι ένα σημείο. Συνεργασίες και, και, και σύγκριση. Όπου οι άνθρωποι κατεβαίνουν και τους κάνουν με καρατσάκια. Γιατί τους κάνουν με καρατσάκια. Γιατί τρέχονται με ένα διαφορετικό τρόπο. Και δεύτερο, αν η έμβουνα γίνει από πέντε με εξάρκα, τους πάρουν μακρύτε. <σίλιο> η ζάμπη είναι κρίσιμο θέμα. Χθες είχε μισή ώρα ανατοποίηση για το, για το τι σχέσει είχε η ζάμπη με την Κίνα. 700.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεκαετά εκατομμύριο, 13 εκατομμύρια πληθυσμό, 6 παιδιά αναμπλητισμό, ανα, ανα, αναμέλος uh, από Σε αυτό το πλαίσιο, είπε κάτι και η, η, η, η κυρία Μέρκερ. Είμαστε 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Θα γίνουμε ε, 8% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 25%. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καπιταλισμό έχει σχέσει και διαφορετικές. Άλλο ο γερμανικό καπιταλισμό, άλλο ο, ο, ο αμερικανικό καπιταλισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη τη απελευθέρωση των ανθρώπων που έχουν γίνει καταναλωτέ, και άμα του απαγορεύσουν να καταναλωτέ, Γίνονται σκληροί και χωρί έπρεπε να, να, να, να, να του διοικήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα η απελευθέρωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, πώ μπορούμε να, να το τοποθετήσουμε. Ευχαριστούμε. Ε, θα πρέπει να, αν θέλετε, να απαντήσετε στι ερωτήσει που έχουν απευθυνθεί και στι τοποθετήσει, και μετά περνάμε σε άλλε ερωτήσει από κάτω. Να ξεκινήσουμε πάλι με μια σειρά που με μιλήσατε. Α την αλλάξουμε μια φορά. Mm -hmm. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Ε, θα επιχειρήσω. Επειδή ε, έχουν τεθεί πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε που παραπέμπουν όμω σε πολύ μεγάλα ζητήματα και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αν επιχειρήσω τώρα να διατυπώσω την άποψή μου επί αυτών, θα ακυρώσω το δικαίωμα και τη δυνατότητα των άλλων ομιλητών να λάβουν το λόγο και να διατυπώσουν τη δική του άποψη. Γι' αυτό θα επιλέξω ορισμένα σημεία αυτών των α, απόψεων που διατυπώθηκαν εδώ, τα οποία κατά την άποψή μου, κατά τη δική μου άποψη, έχουν σημασία για τη σοσιαλιστική θεωρία. Η σοσιαλιστική θεωρία απασχολεί. Και στον δρόμο που μπορώ καταπιάνομαι αυτό. Θα έλεγα ότι στι ηθίκε του 20ου αιώνα, το λέω σχηματικά, η Σοβιετική Ένωση είναι τυπικό παράδειγμα. Όσον αφορά τη δομή τη, μια κοινωνία που προσπαθεί να υπερβεί τι εμπορευματικέ χρηματικέ σχέσει, να, να σχεδιοποιήσει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, να κινηθεί δηλαδή με πολύ διασταλτική ερμηνεία προ μια σοσιαλιστική προοπτική. Είναι τυπικό παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό θα συνέβαινε και αλλού και στι ύλε τη ΣΥΠΑ. Γιατί. Γιατί όσο η πλειονότητα των εργαζομένων, ω χειρονακτών εργαζομένων, ω δηλαδή εκπρόσωποι του αρχαίων τύπου τη εργασία, διατηρούνται και η βιομηχανική παραγωγή του διατηρεί, μάλιστα ω ένα βαθμό επιδεινώνει τη θέση του, αυτό ο τύπο εργαζόμενου, ω μαζικό εργαζόμενο, και μην γελιόμαστε και στην Αμερική αυτό ο τύπο κυριαρχούσε μέχρι προσφάτω, δεν μπορεί να έχει εποπτική αντίληψη τη δραστηριότητά του, δεν μπορεί να κατανοεί διαδικασίε. Δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται προοπτικέ, δεν μπορεί να σκοποθετεί. Αυτό δεν είναι μοντύπο αυτό το τύπο εργαζόμενο. Είναι ένα στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανθρωπότητα. Αλλά σε καμιά περίπτωση αυτό ο εργαζόμενο δεν έχει την ικανότητα τη αυτοδιέθνηση. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ήταν επώδυνο για, την, ε, για, τους επαναστάτες, για πολλούς επαναστάτες. του επαναστάτε, για πολλού επαναστάτε. Με τη δική του διάσταση το έθεσε αυτό ο προσχισμό, με τη δική του διάσταση το έθεσε και ο μαοισμό. Ήταν επώδυνο αυτό να το αντιληφθούν. Στην Κίνα προσπάθησαν να πάρουν τον εργαζόμενο, αφού τον εργαζόμενο για τον κάνουν διευθυντή. Το αποτέλεσμα ήταν μια καθολική χρεοκοπία. Δεν, δεν εξώνονται τα, τα δύο ρεύματα. Έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν εξαιρετικά επώδυνο. Τώρα, ούτε όπω βλέπουμε τον πλανήτη ακόμα στην αντιφατικότητα του μπορούμε να πούμε ότι σήμερα στην αυγή του 21ου αιώνα, γιατί, γιατί το λέω αυτό γιατί ακούμε πολλά για με τα μεταβιομηχανική κοινωνία κλπ. Μπορούμε να πούμε ότι ε, αν αύριο γίνει επανάσταση δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Α μην αυτή την αυταπάτη. Βεβαίω, μπορούμε να θέσουμε σοβαρά το ζήτημα των νέων όρων τη εργασία για την ισχυρή συρρήγνωση τη γραφειοκρατίας και για την ανάδειξη ενό νέου υποκειμένου μέσα στην εργασία που θα εγγυηθεί την μία αναστρέψιμη πορεία προς τη συρρήγνωση τη γραφειοκρατίας. Αυτό όμω απαιτεί να θέσουμε το ζήτημα τη εργασία, του τύπου εργασία. Στη σοσιαλιστική σκέψη υπάρχει μια επιδερμική κάτι την αντίληψη, τη Αντάμε και στο Λένη, που λέει. Ναι, έχουμε τους χειρώνει εργαζόμενου, εργαζόμενους αλλά θα τους μαθαίνουμε, να τους κάνουμε μαθήματα, θα τους εκπαιδεύουμε, θα τους βάζουμε σε διοικητικές θέσεις, θα αποκτούν εμπειρία και αυτό θα φέρει την αλλαγή. Αυτό είναι αυταπάτη. Είναι πόδι είναι αυταπάτη. Όταν ο εργαζόμενος διαμορφώνει συνείδηση καθημερινά στις ειδίκες, μονότονες, χοντροκομμένης, εξαιρετικά κοπιώδους, εξαιρετικά α, ανθιγυηνής και αποβλακωτικής εργασίας, αν τον πάρει το απόγευμα και το κάνει και μερικά μαθήματα, ή τον βάλει να έχει εμπειρία σε μια διευθυντική θέση, δεν θα γίνει άλλο άνθρωπο. Δεν θα αλλάξει. Δυστυχώ, αλλά δεν θα αλλάξει. Χωρί δηλαδή ουσιαστικά να αλλάξουμε, να υπερβούμε του όρου εργασία, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το φαινόμενο. Η γραφειοκρατία, κατά την μου, είναι ένα φαινόμενο προβληματικό, αλλά όχι το μοναδικό, ίσω όχι τελικά το πιο ισχυρό. Ακόμα και ό,τι αφορά την ερμηνεία τη τύχη τη Σοβιετική Ένωση. Το ζήτημα των εμπορευματικών χρηματικών σχέσεων ήταν επίση πολύ σκληρό φαινόμενο οι οποίες ενώ καταστέρονταν, ενώ προσπαθούσαν να υποτάξουν υποτάξουν στο γενικό νομικό πλαίσιο της, κοινο, της κοινωνικής ή κρατική ιδιωτικής στο μέσο παραγωγής, αναδύονταν αυθόρμητα. Και ξέρετε, αναδύονταν αυθόρμητα με τον πιο απρόσμενο τρόπο, από τις πρώτες στιγμές του Σοβιετικού κράτους. Ο Λένιν παγιδευμένος κατά την άποψή σε ορισμένες αφοριστικές ιδέες του ΜΑΞ, με ειλικρίνεια... Θεωρεί ότι στην εποχή του κομμουνισμού, του πρωτότυπου, του, συγγνώμη, του πολεμικού κομμουνισμού, δεν είναι, δεν το λέει αυτό σαν μεταβατική κατάσταση, το, το θεωρεί δεδομένο ότι μπορούν να υπερβούν τι εμπορευματικέ κρεματικέ σχέσει. Με την εγκαθίδρυση καθεστώτο κρατικού μονοπωλίου και τη διανομή προϊόντων. Το πιστεύει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε πόσο αντιφαντική η σκέψη του λένε. Το πιστεύει, μα είναι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν τα γεγονότα. Και δεν το λέω αυτό σαν μοφή για Λένιν. Αλλά αυτό σήμερα δεν μπορούμε να, το, να μην το λάβουμε υπόψη και να μιλάμε υπόψη ότι ο Λένιν με εξαιρετικά δραματικό τρόπο για τον ίδιο. Δηλώνει το 1923 ότι έχουμε υποστεί στο οικονομικό μέτωπο μια ήττα μεγαλύτερη από τι ήττε που είχαμε υποστεί από τον Κολτσάκ και τον Πλυσούτσκι. Αυτό είναι μια κριτική στάση απέναντι και προ την τον εαυτό. Τώρα, άνοιξε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Πώ θα ξεπεραστούν οι εμπορευματικέ-χρηματικέ σχέσει όσο υπάρχουν, και όχι μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, αλλά μεταξύ των ίδιων των σοσιαλιστικών επιχειρήσεων. Και εμφανίστηκαν και παράνομα. Όταν κάποιο να τι κατέστειλε αυτέ, αυτέ αναδύονταν. Αυτό τώρα δεν είναι ένα φαινόμενο που αφορά μόνο τη σχέση γραφειοκρατία και εργασία, αφορά του ίδιου εργαζόμενου. Οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι υποκείμενα των εμπορευματικών-χρηματικών σχέσεων. Και εν πωλή αυθόρμητα και παράνομα, λειτουργώντας παράνομα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι λειτουργούν εντό αυτών των συνθηκών. Αναπτύσσουν τι εμπορευματικέ-χρηματικέ σχέσει. Μπορεί να το καταστήρει. Μπορεί να βάλει και ένα χωροφύλακα. Δεν το σταματά όμω αυτό έτσι. Αυτό επηρεάζει την πορεία τη κοινωνία προ το σοσιαλισμό, αν την επηρεάζει. Αν την επηρεάζει. Λοιπόν. Τώρα, στο τριφάτο 20% για ακριβώς, γιατί σε αυτό το θέμα θα εστιάσω την και θα σταματήσουμε με αυτό. Θεωρώ ότι, ε, χωρί να πούστευα τα πράγματα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει, έχουμε μπει σε καμιά μεταβιομηχανική κοινωνία ω ένα καθολικό φαινόμενο, αυτό είναι μια ιδεολογική παρούφα. Ωστόσο, πράγματι είναι γεγονό ότι έχουμε στοιχεία εντό τη εργασία όσον αφορά τον κοινωνικό, τον κοινωνικό χαρακτήρα τη εργασία. Ένα θέμα πολύ σοβαρό για μα, έχει θεωρητική διάσταση, αλλά καταλαβαίνετε τι ε, συνέπειε, της διαστάσει αυτού του θέματο για τη στρατηγική μα. Του κοινωνικού χαρακτήρα τη ανάπτυξη, του κοινωνικού χαρακτήρα τη εργασία. Έχουμε φαινόμενα που δεν μπορούσε να τα διανοηθεί ο Μάξ. Έχουμε τα πρώτα στάδια, τα πρώτα φαινόμενα, τα πρώτα στοιχεία αυτοματοποίηση. Δεν ξέρω αν ο καπιταλισμό καταφέρει να αυτοματοποιήσει την εργασία. Αλλά σαφέστατα δείγματα, προδιαγραφέ αυτοματοποίηση έχουμε. Μα ενδιαφέρει, βεβαίω μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μιλάω για κανένα τεχνοκρατικό διτερμισμό. Δεν πιστεύω ότι η τεχνολογία από μόνη τη απελευθερώσει την ανθρωπότητα. Αλλά αν δεν δούμε αυτά τα φαινόμενα που αφορούν και τη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων. Και την αυτοματοποίηση τη ίδια τη εκτελεστική δραστηριότητα, αλλά και έχουμε και δυνατότητε αυτοματοποίηση τη παρατήρηση, τη διαχείριση πληροφοριών, του ελέγχου πληροφοριών, έχουμε, αυτομα, έχουμε δυνατότητε αυτοματοποίηση μέχρι ένα επίπεδο τη οργάνωση τη παραγωγή. Αυτό μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί, γιατί η, στον πυρήνα τη σοσιαλιστική πρόοπτικη είναι η έξοδο του ανθρώπου από την εργασία. Είναι η έξοδο του ανθρώπου από την εργασία, όχι η διατήρηση του χειρόνα του η διατήρηση του χρόνου και τα αγαζωμένα σημαίνει δεν υπάρχει προοπτική για την ανθρωπότητα. Η πεμπτουσία τη κομμουνιστικής προοπτική, αυτό στο Μάξ υπάρχει ω μια οξυνδερκή ιδέα. Και δεν το λέω σαν να στο Μάξ, είναι μεγάλο το επίτευμά του, αλλά αυτό απομένει σε εμά να το επεξεργαστούμε και να το δουλέψουμε Και υπάρχει συζήτηση εδώ πέρα. Πράγματι, υπάρχουν προσπάθειε εδώ πέρα να αξιοποιηθεί αυτό το φαινόμενο στον καπιταλισμό. Έτσι, είναι το φαινόμενο τη εξόδου του ανθρώπου από την άμεση παρουσία του στην παραγωγή ω φυσικού συντελεστή. Ω φυσικού συντελεστέ των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Εδώ πέρα ναι, έχουμε νέα φαινόμενα, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ να αναφερθώ και σε μερικά ακόμα ζητήματα εδώ πέρα που χρήσουν προσοχή για τη σοσιαλιστική θεωρία. Ξέρετε, θεωρώ ότι σε όλη την κλίμακα, σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, δεν υπήρχαν προποθέσει. Ούτε στη Σοβιετική ούτε στην Αμερική. Για σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τη αγροτική οικονομία. Δεν υπήρχαν τέτοιε προποθέσει. Υπήρξε μια εξωτερική, επιδερμική, σε επίπεδο νομοθετική ρύθμιση των σχέσεων ιδιοκτησία, κοινωνικοποίηση. Το Τώρα έγιναν γρήγορα μετακροχώ, θα μπορούσαν να γίνουν κάπω διαφορετικά. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, κατά την άποψή μου, στην αγροτική οικονομία δεν μπορούσε να υπάρξει αυθεντική σοσιαλιστική ιδιοκτησία, όχι με τη νομική διάσταση, αλλά με τη λειτουργική διάσταση. Γιατί, γιατί η αγροτική οικονομία, και αυτό είχε επώδυνε συνέπειε και για τη Σοβιετική Ένωση. Από εδώ προκύπτει το, το, ένα μεγάλο μέρο του προ προϊόντο. Το τι αποσπάσει από τη φύση. Γιατί, γιατί η φύση ω μια αρχαίγωνη φύση. Πέραν του ανθρώπινου ελέγχου παρέμεινε αποφασιστική παραγωγική δύναμη. Η φύση μη κοινωνικοποιημένη. Το βιομηχανικό μοντέλο του καπιταλισμού ήταν ένα μοντέλο εξωτερική επενέργεια αυτή τη φύση. Μετακίνηση υδάτινων πόρων. Έτσι, δηλαδή, έπαιρναν τον ροάπαιο. Το ρίχναν κάπου εκεί. Εξωτερική επενέργεια με τη χρήση χημικών κλπ. Η, η είσοδο τη ανθρωπότητα στη διαδικασία ανάπτυξη των ίδιων των οργανισμών. Ο έλεγχο αυτή τη διαδικασία δεν ήταν εφικτό στον 20ο αιώνα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, για να μπο... αλλά είναι όμω κρίσιμο για να μπορεί η ανθρωπότητα να σχεδιάζει. Δεν υπήρξε σχεδιασμένη παραγωγή. Και αυτό δείχνει πραγματικά κατά πόσο ήταν κοινωνική. Το κατά πόσο μπορεί να είναι σχεδιασμένη. Ήταν απρόβλεπτη η παραγωγή. Και γι' αυτό και στη Σοβιετική Ένωση όλα τα σχέδια του πήγαιναν στράφη. Στον αγροτικό τομέα είχαν μια διαρκή αποτυχία. Τώρα, υποτίθεται ότι οι συνεταιρισμοί και τα κορχό γινόταν και λίγο διαφορετικά με μεγαλύτερη έτσι, εκβιομηχάνηση, με μεγαλύτερη υποστήριξη σε μέσα παραγωγή κλπ. Εκεί πέρα, παρόλα αυτά, ο σχεδιασμό θα ήταν κάτι εξαιρετικά αδύναμο και επισφαλές. Που σημαίνει ότι η κοινωνία δεν θα μπορούσε να, αντι... να έχει σαφή πρόγνωση του προκατανάλωση προϊόντος. Όλη μετά η διαδικασία σχεδιασμού στου άλλου κλάδου θα ήταν στον αέρα. Γιατί, γιατί παρέμενε η φύση, φύση ω παρθένα φύση, ω μη ελεγχόμενη από την ανθρωπότητα αποφασιστική παραγωγική δύναμη. Η φύση με του μικροοργανισμού τη, με τι κλιματικέ συνθήκε με τι δικέ τη διαδικασίε. Και εδώ είναι και ένα μεγάλο θέμα ο άνθρωπο μπορεί να, αυτά να τα υπολογίζει, να τα βάλει σε στόχου, να τα μετρά, να τα μετατρέπει σε μετρήσιμα μεγέθη. Τώρα, θα έλεγα υπενικτικά, μόνο νομίζω ότι τα πρώτα φαινόμενα είναι εδώ πέρα να εστιάζονται, με ε, την εμφάνιση δυνατοτήτων που προσφέρει η υδροπονία και η αεροπονία. Δηλαδή, βλέπω μερικά φαινόμενα ενό νέου μοντέλου ε, αντιμετώπιση. Ε, ε, μπορούμε να φανταστούμε μια τέτοια πρόπτικη. Τελειώνω με αυτήν ακριβώ την ιδέα. Το διακύβευμα για τη σοσιαλιστική θεωρία, που είναι το διακύβευμα το υπαρξιακό μα. Αυτό είναι το υπαρξιακό μα διακύβευμα. Είναι να α, κατανοήσουμε τι αντιφάσει των πρώτων σοσιαλιστικών εγχειρημάτων, όχι απλά για να τι βάλουμε σε κάποιο χαρτί, αλλά για να δούμε ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αξιοποιώντα για την αντιμετώπιση του τι δυνατότητε που μα δίνουν οι σύγχρονε τάσει ανάπτυξη, τα σύγχρονα φαινόμενα, οι σύγχρονε δυνατότητε ανάπτυξη. Του κοινωνικού χαρακτήρα τη εργασία. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα τη κομμουνιστική, σοσιαλιστική θεωρία και στρατηγική και είναι μια μεγάλη πρόκληση και για του ανθρώπου που καταπιάνουμε αυτά τα θέματα. Α ναι. ε, ξεκινήσουμε από το καταμερισμό εργασία. Σε δύο μέρε από τώρα, με τον Γιώργο Αποδό, θα πάμε να ταξίδι με αεροπλάνο. Σε περίπτωση που είχαμε τον κομμουνισμό, όπω το φαντάζονται μερικοί και δεν υπήρχε καταπερισμός εργασία, έλεγχος πάνω στον καταπερισμό, το αεροπλάνο δεν θα φτάνε ποτέ στον αεροπλάνο, θα, θα πέφτουν στη θάλασσα. Τέτοιο κομμουνισμό δεν το θέλουμε. Τι μπορεί να γίνει διαφορετικό με τα αεροπλάνα στον κομμουνισμό. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αντί οι τεχνικοί, οι πιο ειδικευμένοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα αεροπλάνα να δίνουν λογαριασμό στον κάθε βιενόπουλο και στον κάθε... Βάλτε όποιον άλλο καπιταλιστή έχει τι αεροπορικέ εταιρείε ούτε αυτό ξέρει να πετάει αεροπλάνα, ξέρει μόνο να τι εκμεταλλεύεται, να δίνουν λογαριασμό στι συνελεύσει των εργαζομένων που θα έχουν πάρει την κοινωνία όλη και τα αεροπλάνα φυσικά στο λογαριασμό του. Αυτό είναι ο υποπτικό τρόπο για να μπορέσει να ελέγξει το πώ πάνε τα πράγματα και ότι δεν θα συγκρούνται τα αεροπλάνα μεταξύ του ή ότι δεν θα κοιτάει ο καθένα να παίρνει ό,τι θέλει ή δεν θα αφήνει όλα σε μια αυτόματη διαδικασία. Η εργατική δημοκρατία είναι το συστατικό που λείπει από τι σκέψει και τι αναφορέ που κατά τα άλλα είναι πληθωρικέ, το λένε και οπουδήποτε αλλού. Ε, σε σχέση με την. πώ μπορεί να, να περιμένει εργατική δημοκρατία, έστω και αν υπάρχει ο τύπο τη εργατική δημοκρατία, από ανθρώπου θα δουλέψουν οχτάωρο, θα είναι κουρασμένοι, μετά και να του μάθει κάτι. Συντροφικοί και συντρόφισε, νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για τι εμπειρίε ενό εργαζόμενου μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να δούμε δύο πλευρέ, δύο πλευρών εμπειρίε. Η μία είναι αυτή ακριβώ που αναφέρθηκε. Είναι οι εμπειρίε καθημερινότητα. Όπου για να μπορέσει να φέρει ψωμί στην οικογένειά σου, πρέπει να χάσει πόσε ώρε στο μαροκάματο και στη μεταφορά, να φυλίσει κατουριμμένε σπουδέ, ειδικά του τελευταίου καιρού. Για να μπορέσει να κάνει κάτι αλτουριστικό, να μεγαλώσει τα παιδιά σου, για παράδειγμα, θα πρέπει να ουρφιανέψει ενδεχομένω ή να την αδικία μπροστά στα μάτια σου ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτές είναι οι καθημερινές εικόνες που προσλαμβάνουν οι εργαζόμενοι και θεωρούν ότι ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και όλα αυτά τα κέρατα είναι επιστημονική φαντασία. Όταν όμως, σπάντα γρανάζια, όταν για κάποιο λόγο αυτοί, αυτό το, το πράγμα μπλοκάρεται και αρχίζουν απεργίες, αγώνες και αυτά τα πράγματα παίρνουν μια λίγο πιο συγκεκριμένη ροή, τότε ξεπηδάνε δεύτερο ροή εμπειριών της εργατικής τάξης. Ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε απεργιακή φρουρά. Όλοι μαζί μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε στην απεργιακή φρουρά για αυτές τις περίεργε ιδέε που μα λένε αυτοί οι περίεργοι τύποι με τις εφημερίτες και τα ρητορικά σχήματα. Αυτό το πράγμα, όταν καταφέρει να αγκαλιάσει, να σαρώσει την εξουσία, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει το έμβριο μιας άλλης κοινωνίας. Για να χρησιμοποιήσω επιλέξη τα λόγια του Λένι, που έλεγε ότι το έμβριο ε, μια άλλη κοινωνίας, βρίσκεται μέσα στην απειριακή φρουρά. Αυτός είναι ο τρόπος για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Ε, για την ερώτηση που έβαλε ο Νίκος, ε, γιατί το σοσιαλισμό είναι σε αυτή τη φάση τώρα η αριστερά. Ε, τι να πω, ρε, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή... Με αυτή την τρομακτική καταστροφή που υπάρχει η αριστερά, δεν μιλήσει για σοσιαλισμό, για μια δίκαιη κοινωνία όπω το έβαλε ο Παναγιώτη, αν δεν μιλήσει ότι πρέπει να σταματήσουν να την πληρώνουν οι εργάτε, πρέπει να σταματήσουν να κλείνουν τα νοσοκομεία για τα σχολεία, πρέπει οι φτωχοί, οι εργάτε, οι εργαζόμενοι να πάρουν τον έλεγχο τη κοινωνία και όχι μόνο να πωλήσουν του μπάτσου και, και του παπάτε που θα δεν το συζητάω καν, αλλά θα αναλάβουν εκείνοι να φροντίσουν να ελέγχουν τι τράπεζε, να ελέγχουν τι μεγάλε επιχειρήσει. Να λειτουργήσει στοιχειοδό η κοινωνία, αν η αριστερά δεν μιλήσει για αυτά τα πράγματα, μετά από λίγα χρόνια η αριστερά θα υφίσταται μονάχα σαν υποσημείωση σε κάποιε μεταπτυχιακές διδακτορικές διατραγέ κάποιων ανώμαλων τύπων στα πανεπιστήμια. Και αμφιβάλλω κιόλας αν θα υπάρχουν πανεπιστήμια, γιατί έχει κατακυλήσει όλη η ανθρωπότητα στην βαρβαρότητα. Δεν μιλάμε για μια τυχαία στιγμή που βρεθήκαμε 20-40 άνθρωποι και Σκάει ξανά μείτη ο φασισμό και όχι μόνο στην Ευρώπη, γενικά που είχε στη Γαλλία την επιτυχία που είχε η ΛΕΠΕΝ, δίπλα μα. Μπορεί αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένου λόγου να περνάει μια κρίση χρυσή Αυγία και οργανωτική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα επικίνδυνο και ολοζώντατο το θηρίο δίπλα μα. Αν η αριστερά δεν μιλήσει τώρα για μια άλλη κοινωνία, σαν εναλλακτική στην απόλυτη βαρβαρότητα είτε τύπου Σαμαρά με κλειστά νοσοκομεία και άδωλη είτε τύπου Χρυσή Αυγή. Δεν έχει νόημα η αριστερά. Τζάπα το συζητάμε, τζάμπα το ζαλίζουμε. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα ε, για το σεξ. Ε, να με συμπαθάτε σύντροφοι, αλλά με το φίλο από το κάτω. Εγώ πιστεύω ότι στον κομμουνισμό θα, θα αλλάξει και το σεξ. Θα το κόψουμε το σεξ. Όχι, θα το αυξήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα και ευρύτητα. Λοιπόν, και μάλιστα μια χαρακτηριστική διαφορά που θα έχει το αλλαγμένο σεξ, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αντί το LGBT, για παράδειγμα, σεξ, να βρίσκεται σε κάτι περιοδικά στο δικό μα εκεί πέρα, το LGBT, και μόνο και να είναι εντελώ στη γωνία στην κοινωνία, θα είναι κάτι που θα είναι πολύ φυσιολογικό και θα το βλέπει ο καθένα. Θα βλέπει ανθρώπου του ίδιου φίλου να κρατιούνται και να φιλούνται στο, στο δρόμο και αυτό το πράγμα να μην συμβαίνει μόνο στην εικόνα. Να είναι καθημερινή πρακτική και στον έβοσμο και οπουδήποτε αλλού. Ναι, το σεξ θα αλλάξει. Σε τι διαφωνείτε Σε αυτή Όχι σε... επειδή είπαμε ότι το σεξ είναι ίδιο, δεν θα είναι ίδιο Αλλά είναι και είναι το, το ετερόφιλο σε σεξ, δικό εγώ δικό πιστεύω. Νομίζω ότι τελικά για το σεξ θα μονομαχήσουμε περισσότερο, δεν πειράζει. Ε, για λίγο, για να είμαι δίκαιος με τον Παναγιώτη, ήταν πολύ σωστή η παραστήρηση του, όντω με τη διαρκή επανάσταση. Στοιχεία της ε, θεωρίας της διαρκούς επανάστασης προφανώς υπάρχουν μέσα στο Μάρκος. Ε, προφανώς όμω δεν υπήρχαν στον τρόπο που διαβαζόταν ο Μάρξ εκείνη την εποχή και με αυτή την έννοια είναι σαν να τα ανέσυρε όλα από την αρχή και κυρίω να τα κάνει συγκριτημένο ο Τρότσκι. Και εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι και ο Τρότσκι δεν την έβγαλε από την κεφάλα του όπως ο δία στην Αθηνά τη θεωρία της διαρκού Επανάσταση. Πρώτα την έβγαλε σε επίπεδο Ρωσίας, στα 23-25 του, αργότερα το ξανασκέφτηκε και έχω την, την σχεδόν βεβαιότητα ότι αν δεν είχε πιάσει πάνω στην κεφάλι η αξίνα του δολοφόνου του Στάλιν, θα την είχε ξανασκεφτεί και θα την είχε τροποποιήσει μετά τις εμπειρίε του 49-59, ενώ τις επαναστάσεις σε Κούβα και σε, και σε Κίνα. Έχω την εντύπωση σύντροφε ότι ε, κάπου χωλένει κουβάντα. Η κουβέντα, νομίζω, δεν γίνεται ακριβώς όπως θα έπρεπε να γινόταν. Όχι από την άποψη ότι υπάρχουν κόντρες. Οι κόντρες είναι πολύ θετικό και πολύ θεμητό να υπάρχουν. Και αλλήμωνο, δεν υπάρχει πιθανότητα, όχι σοσιαλισμό και ο κομμουνισμό να φτάσουμε, δεν υπάρχει πιθανότητα να οργανώσουμε, ξέρω εγώ, μια εκδρομή που θα πάμε, αν δεν υπάρχουν συζητήσεις και διαφωνίες και κόντρες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω ρε παιδιά. Καταρχά και, και μόνο το, το, ο τρόπο που καθόμαστε εδώ και που κοιτάμε όλου εσά και μα κοιτάτε με ναι, αυτά τα βλέμματα και σχεδόν κανένα δεν σημειώνει. Μου δημιουργεί ένα πρόβλημα. Κάποιοι σημειώνουν, έτσι. Ναι. <laughs> και ακόμα και όταν σημειώνουν, όπω ο Νίκο, δεν είναι πολύ επιθετικοί όταν το βγάζουν. Έχω την εντύπωση ότι η κουβέντα για τον για Τρότσικη το και, και τι θεωρητικέ παράδοσε του εργατικού κινήματο πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο. Πιο πολεμικό προφανώς, αλλά κυρίως πιο τι θα, τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε στιγμές εξαιρετικά σημαντικές, εξαιρετικά σημαντικές, που δυνάμεις οι οποίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ μακριά την κουγκέντα και δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε άλλο, μέσα στην αριστερά εξαφανίζονται και διαλύονται. Και από την άλλη στιγμή δυνάμεις που λένε μισόλογα, εγώ δεν θα κάνω ακριβώ προπαγάνδα για το ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που είμαι μέλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυνάμει που λένε μισόλογα, που, λένε, που χτυπάνε μια στο καρφί και μια στο πέταλο, αλλά τολμάνε να αγγίξουν έστω και λιγάκι του πόθου των φτωχών ανθρώπων που δεν αντέχουν άλλο την πίεση και την καταστροφή τη ζωή του, όπω έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είπε δύο πράγματα. Ένα, χρειάζεται ενότητα για να το παλέψουμε αυτό που έρχεται μπροστά μα, και δύο, χρειάζεται να, να πάρει η αριστερά την κυβέρνηση την οδηγήσαν από το 4% στο 27%. Τι σημαίνει αυτό για τη συζήτηση που έχουμε σήμερα, ότι ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει γρήγορα. Βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο, που για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση από την επιστημονική φαντασία, ο, ο χρόνος περνάει από ένα στενό σημείο, αλλά οι προοπτικές πλαταίνουν απίστευτα. Αυτό είναι η περιγραφή του Φραγκ Χέμπερντ για τον Κιούν και προσπαθούσε να περιγράψει πως μέσα σε λίγα λεπτά ούτε καν σε λίγες μέρες ή ώρες μπορεί να κρυφθεί το μέλλον μιας επανάστασης. Εκεί το βάζε σε ένα πλανητικό επίπεδο, σε ένα διαπλανητικό, δια... διαγαλαξιακό. Εδώ είναι σε επίπεδο του πώς θα αλλάξει η πραγματική και όχι η φανταστική μας ζωή τώρα. Οι ιδέες του Τρότσκι έχουν ένα νόημα, αν έχουν, γιατί μπορεί να κρυφθει το μελλον μιας επαναστασης εκει το βαζε σε ενα πλανητικο επιπεδο σε ενα διαπλανητικο διαγαλαξιακο εδω ειναι σε επιπεδο του πως θα αλλαξει η πραγματικη και οχι η φανταστικη μας ζωη τωρα οι ιδεες του τροτσκι εχουν ενα νοημα αν εχουν γιατι μπορει να αγωνιστές που δεν κάθονται και κοιτάνε, αλλά σε αγωνιστές που σκέφτονται πώς στο διάλογο μπορώ να γίνω χρήσιμος στο εργατικό κίνημα. Πώς στο διάλογο μπορώ να πάρω μια θέση από εδώ ή από εκεί, από εδώ βέβαια, στο οδόφραγμα, γιατί από εκεί αυτοί που παίρνουν θέση είναι όχι απλώς αντίπαλοι, αλλά είναι αυτοί που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε μια κατάσταση που το Auschwitz και το Νταχάου θα θυμίζουν παιδική χαρά ή θα θυμίζουν κάτι πάρα πολύ πιο ασέμανο. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα που έρχεται με την κρίση του καπιταλισμού, αν η αριστερά δεν έχει εναλλακτική λύση. Και η επιστροφή στον τροσκισμό έχει μόνο ένα, σε οποιαδήποτε άλλη θεωρία. Εγώ θεωρώ ότι ο τροσκισμός, παρά τα προβλήματα, τις αντιφάσει, ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, έχει όλη τη μάχη, όλη την προσπάθεια, όλο το βάσανο και τον πόνο, για να μπορέσει το εργατικό κίνημα να πάρει την εξουσία και να αλλάξει τον κόσμο, και για να χρησιμοποιήσω... Μια κατακλείδα ρητορική του Τρότσικε γι' αυτό. Αυτό είναι όλο ο Χέγγελ και η ουσία τη φιλοσοφία και η αξία όλων των βιβλίων. Σα ευχαριστώ βαδιά. Θα κάτσω από εκεί να ακούσω τον Παναγιώτη. Και ευχαριστώ. Θα με και εγώ. Θα με ακούσει από κάτω λοιπόν τώρα. Ε, πολλά πράγματα ακούστηκαν. Θέλω να σταθώ επιγραμματικά σε 3-4. Πρώτα-πρώτα ε, μια παρατήρηση ε, όσον αφορά το θέμα σε σχέση με τον Σταλινισμό και την γραφειοκρατία. Μια πολύ συγκεκριμένη παρατηρήση θα κάνω και δεν θα επεκτάθω. Ε, ο Λένιμ μίλησε όντως για γραφειοκρατία και από το, από το 18, ε, και το 19, και το 20, και το 21, και το 22, και το 23. Το ανέφερε συνέχεια, έβλεπε αυτό το πράγμα να είναι μπροστά του και έχει δίκιο ο, ο, ο, ο Περικλής το πώς το έθετε ακριβώς. Θέλω απλώς να ξανατονίσω ότι είναι άλλο πράγμα το 1920 και άλλο πράγμα το 1936. <κυρίζει> το 1920 σας είπα τι συνέβαινε μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Το 1936 η παραγωγή στη Σοβιτική Ένωση έστω με αυτόν τον στρεβλό τρόπο που είχε δημιουργηθεί είχε αυξηθεί, ξέρετε πόσο, 20 φορές από το 20. Το 1936 Είχε η Σοβιετική Ένωση 20 φορέ περισσότερα αγαθά να μοιράσει από αυτά που είχε το 20. Είμαι σίγουρο ότι αν ζούσε λένε το 1936, δεν θα μιλούσε καθόλου με τον ίδιο τρόπο που μιλούσε όσο ζούσε. Γιατί ακριβώ είχαν αλλάξει οι αντικειμενικέ συνθήκε πολύ πραγματικά. Ξέρουμε όλοι, εγώ τουλάχιστον το δέχομαι, δεν ξέρω αν το δέχονται και οι υπόλοιποι, ότι πώ η ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα. Είναι ένα από του βασικού νόμου διαλεκτική. Εδώ μιλάμε για έναν τεράστιο πολλαπλασιασμό της ποσότητας των αγαθών που υπήρχαν το 1936 και που θα μπορούσαν σαφώς να περιορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα, τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας, χωρίς ωστόσο, με έναν αυτόματο τρόπο να μπορείς να τα να ξεπεραίψεις μαζί τους. Ούτε ο Τρότσι νομίζω λέει ότι ήταν κάτι τέτοιο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην επεκταθώ περαιτέρω. Απλώς το λέω για να έχουμε επίγνωση του σε, ακριβώς, σε ποια ακριβώς στιγμή μιλάμε και τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο κοινωνίας και παραγωγής, σε επίπεδο υλικό δηλαδή, γιατί η υλική πραγματικότητα είναι αυτή που καθορίζει τη τελική ανάλυση και τη συνείδηση, που είναι άλλο ένας νόμος διαδικτικής. Ε, για την ερώτηση του Νίκου δεν θα, επεκ, δεν θα επεκταθώ πολύ. Αυτό που είπα, και θα το ξανατονίσω, είναι ότι υπήρχε έλλειψη ενός γνήσεων επαναστατικών κομμάτων. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αναιρέσει κανένας. Στην Ελλάδα είχαμε τον Κουκουέα, το ΚΟΠΕ ήταν ένα επαναστατικό κόμμα. Έτσι δεν είναι. Δεν έκανε όμω την Επανάσταση. Την πρόδωσε και την οδήγησε στην ήττα. Αυτό είναι, νομίζω, πασιφανέ. Ένα κόμμα το οποίο δεν θα ήταν το ΚΟΠΕ, α πούμε, α κάνουμε την αφαίρεση το κόμμα των Πολυσεπίκων το 1944, δεν θα έφερνε την Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Δεν θα έκανε στα ΔΕΚΕΠΕΝΑ, δεν θα έκανε την Πάρκιζα, δεν θα έκανε όλα αυτά τα ολέθρια που έκανε. Και έτσι θα ήταν μια πολιτική Επανάσταση. Το λέω έτσι πολύ χοντρικά και απλοϊκά για να καταλάβουμε τι σημαίνει η ύπαρξη του υποκειμενικού παράγοντα και πόσο σημαντικός κομβικός ρόλος ε, υπάρχει σε αυτόν τον παράγοντα για την επίτευξη και την... το να γίνει η επανάσταση σε πρώτη φάση, αλλά πολύ περισσότερο για να είναι αυτή η επανάσταση πετυχημένη. Αυτό μόνο εννοούσαμε. Ε, όσον αφορά το θέμα τη διεύθυνση, τώρα περνάμε σε άλλα θέματα τα οποία δεν άπτονται του ροτσισμού. Ε, πιάστηκαν φυσικά σε μια τέτοια συζήτηση, αναγκαστικά θα πιαστούν. Ε, ένα πράγμα βασικό που ξεχάσαμε σε αυτή τη συζήτηση και δεν το αναφέραμε καθόλου. Όταν μιλάμε για επανάσταση, όταν μιλάμε για κίνηση τη κοινωνία και της σύγκρουση, ουσιαστικά μιλάμε για ένα πράγμα. Κάτι γνώμη Μιλάμε για το ζήτημα τη δύναμη. Μιλάμε δηλαδή, για το. Ποιο έχει τη δύναμη να καθορίσει τις εξελίξεις. Ας αφήσουμε σε πρώτη φάση, παρά στο, στην άκρη, το, ποια είναι αυτή η κατεύθυνση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός που έχει τη δύναμη, αυτός που είναι κυρίαρχος, αυτός θα καθορίσει τις εξελίξεις. Τώρα θα τις πάει για καλό, για κακό, από εδώ ή από εκεί, είναι άλλου παπαϊβαγγέλου. Πάντως, η επανάσταση σημαίνει αυτό με δύο λόγια. Σημαίνει τη μεταφορά της δύναμης από το στρατοπέδο της αστικής τάξης στο εργαζόμενου. Όλη μας η συζήτηση, όλη μας η κουβέντα. Πολύ σημαντικά είναι τα ζητήματα του μέλλοντος και του πώς, τι κομμουνισμό θέλουμε, τι σοσιαλισμό θέλουμε, κτλ. Αλλά όλα πρέπει να ξεκινάνε από αυτό το βασικό. Ποιο έχει τη δύναμη και στο βαθμό που δεν την έχουμε εμεί τη δύναμη, πώς θα την πάρουμε στα χέρια μας. Άμα τα λύσουμε αυτό το θέμα, δεν πάει να συζητάμε για το αν θα κάνουμε σεξ το κομμουνισμό. Δεν νομίζω να ασχολεί κανένα σοβαρά. Δεν νομίζω να έχει και καμία πρακτική χρησιμότητα. Να λύσουμε πρώτο το ζήτημα τη δύναμη και μετά μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή μα. Και υπάρχουν χιλιάδε πράγματα να συζητήσουμε όντω. Ένα τελευταίο σε σχέση με την. δεν μπορώ όμω μια και τόσο πολύ στη συζήτηση. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ πάλι επιγραμματικά σε σχέση με την μελλοντική κοινωνία, αυτή που οραματιζόμαστε. Είναι γεγονό ότι ο εργάτη που δουλεύει 8 ώρε στη γραμμή παραγωγή δεν έχει καμία απολύτω διάθεση να πάει μετά να ακούσει και να γίνει ευκαιυθυντής. Δεν μπορεί να μάθει. Το μυαλό του κλείνει. συμφωνώ. Αλλά σύντροποι, δεν ζούμε τώρα σε μια εποχή, στην εποχή του ούτε του 14, ούτε στην εποχή του Μάρκς, ούτε στην εποχή της, επα, της παρυσινής κομμούνας. Η ανθρωπότητα έχει κάνει άλματα σε επίπεδο παραγωγής. Το θέμα είναι πώς αυτή την παραγωγή θα καταφέρουμε την ελέγξουμε προς το συμφέρον της κοινωνίας. Σε αυτό νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένα. Σήμερα, Έχουμε καπιταλισμό. Σήμερα οι άνθρωποι δουλεύουν 8 ώρες. Οι άλλες χώρες δουλεύουν το κόμμα Σήμερα οι άνθρωποι κάνουν εργασίες επίπονες, αμφιειγινές, τρισάθρας. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Είναι έτσι γιατί. Γιατί πρώτον, η κοινωνία μας παράγει ένα τεράστιο πλήθος αγαθών, τα οποία είναι παντελώς άχρηστα για την κοινωνία. Έτσι. Από κότερα... 50 μέτρων μέχρι ιδιωτικά τζετ, μέχρι ό,τι αν μπορείτε να φανταστείτε, παράγει όπλα, παράγει ναρκωτικά, παράγει κουτιά, όλα τα κέρατα. Όλα αυτά τα παράγουν οι εργαζόμενοι. Που δουλεύουν 8, 10, 12 ώρε την τη μέρα. Δεν υπάρχει λόγο να γίνεται αυτό. Συν το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπω σωστά είπε ο σύντροφο προηγουμένω, δουλεύουν για τον καπιταλισμό. Δουλεύουν δηλαδή για να βραταίνουν συνεχώ τα κέρδη του καπιταλιστή. Σε μια κοινωνία όπω την εμεί. Κανένα δεν θα δουλεύει 8 ώρες. Σήμερα οι συνθήκε, οι δυνατότητε που μας παρέχει η τεχνολογική ανάπτυξη, η κοινωνία και οι παραγωγικέ δυνάμει είναι τέτοιες ώστε να δουλεύουμε πολύ λιγότερο με πολύ πιο ανθρώπινε συνθήκε, πολύ λιγότερε μέρε, να παράγουμε μόνο χρήσιμα πράγματα για την κοινωνία και το κυριότερο να παράγουμε πράγματα χωρί να, να πληρώνουμε κάποιο ταμπατζί. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Σε αυτή τη. Σε αυτές τις συνθήκες, δεν θα είναι τόσο απίθανο οι άνθρωποι που ξεκινάνε κάνοντας μία χειροναχπτική δουλειά να έχουν και το χρόνο και τη διάθεση και την ικανότητα να απορροφήσουν καινούριε δεξιότητες, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια καλύτερη κοινωνία. Η κοινωνία θα γίνει καλύτερη όταν θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, αλλά στους καλύτερου ανθρώπου θα έρθει η κοινωνία να του φτιάξει, δεν θα γίνουν από μόνοι. Πρέπει δηλαδή συντονισμένα να λειτουργήσει η κοινωνία για να δημιουργήσει καλύτερου ανθρώπους, οι οποίοι με τη σειρά του θα επιδρούν πάνω στη γιονέα και θα την κάνουν ακόμα καλύτερη. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το μέλλον τη ανθρωπότητα που έχουμε μπροστά μας. Είναι το μόνο μέλλον το οποίο έχει σοβαρέ πιθανότητε να επιβιώσει και ο άνθρωπος και ο πλανήτης, γιατί δεν έχουμε μόνο τα πολιτικά προβλήματα στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, έχουμε και τα οικολογικά, έχουμε δηλαδή και ζητήματα καταστροφής του πλανήτη, αν δεν σταματήσουμε την ακόραια στη δίψα τον καπιταλιστό Υγειακέπτος. Αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν αφαιρέσουμε τη δύναμη και την εξουσία από αυτούς και την περάσουμε στα χέρια τη εργατικής τάξης. κάποια άλλη ερώτηση για τους ομιλητές. Ε, ναι, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια-δύο ερωτήσεις στον κάθε ομιλητή. Ε, τώρα, γιατί δεν βλέπω τα μόνοτα με τη σειρά ε, Στο πρώτο μιλητή να εξής ε, Για που λόγια... <συσχεσίλια> δεν τίκητα, το μόνοι, το... <συσχεσίλια> Μιλήσατε για την του Οπότε, θέλετε να σας ρωτήσω... Αν... στο πληθυντικό μας. Να σας ρωτήσω, <συσχεσίλια> αν έχει όρια στο ενιαίο μελικο. ποια είναι αυτά και από Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι με αυτή την τακτική ήταν διασπαστική η Μουσεβίκη από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ατόριο του 2017 που δεν παρέχανε στήριξη δόση ο Λίνης Ή αντίστοιχα στο σήμερα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ένα δημιουργιακό μέτωπο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ακροδεξιά στοιχεία οργανωμένα μέσα αυτό που είχε τελειώνει προσδόγους και από αυτού. Και δεύτερον επειδή χρησιμοποιήσεις το στο μόνο τακτική, θα ήθελα να σα συγκεκριμένα με ποιο ακριβώ τρόπο η συγκεκριμένη τακτική μα παίρνει πιο κοντά στο σοσιαλιστικό μετασυμματισμό τη κοινωνία, αφού αυτό φαίνεται να είναι το επιβεβαιωμένο, και σε ποιε πλέον συνθήκε θα μπορούμε να πούμε ότι αφήνουμε πίσω την τακτική που δεν είναι το, άρα βάζουμε μπροστά μα μόνο την κατάρτιση τη εξουσία. Ε, στο δεύτερο μιλητή, θα ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση. Ε, γενικά, άξιζε να ενεργοθεί στην αρχική σου εισήγηση. Ότι ένα μεγάλο μέρο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αριστερά σήμερα στο να συγκροτήσει και να συσπηρώσει κόσμο στα αιτήματά τη είναι ακριβώ οι σταλινικέ τρευλώσει, οι οποίε αμάχνωσαν κάπω το σοσιαλιστικό όρο. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω, σύμφωνα με τη δική σου γνώμη, η δικτατορία του Προλεταριάτου εξαντλείται απλώ στην εδραίωση τη επανάσταση, δηλαδή θα λέγαμε πολύ σημαντικά διακροτικά στην εκδίωξη των αστών. Ή υπάρχει αυταρχισμό και στον σοσιαλισμό. Και αν υπάρχει αυτό ο αυταρχισμό, ποιο τον ασκεί και έναντι ποιού, Και στο τρίτο μιλητή, θα δηλαδή, να κάνω τι εξή ερωτήσει. Είπε σε κάποια φάση ότι εκεί που ο Τρότσκι αναγκάζεται να αναγνωρίσει ότι η γραφειοκρατία δεν αποδίδεται μόνο σε συγκυριακού παράγοντε, δεν εξηγεί επαρκώ γιατί μια αντιγραφειοκρατική επανάσταση. Θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα τη Γραφειοκρατία. Δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιο ότι ναι, η Γραφειοκρατική Επανάσταση δεν θα άλλαζε άμεσα την δομή τη κοινωνία από την οποία προκύπτει η ανάγκη για τη διεύθυνση που λέγαμε Παρ' όλα αυτά, επειδή θα έδινε μια νέα όφηση στη διεθνοποίηση του επαναστατικού κινήματο, μέσα από αυτή τη διεθνοποίηση θα πετύχει τελικά και τη μεταβολή των αντικειμενικών όρων. Στη δομή τη κοινωνία. Και δεύτερον, αυτό που νομίζω και άλλοι προσπάθησαν κάπως να, να υπονοήσουν υπό άλλε απόψει κτλ. Αν δεχτούμε ότι η ανάγκη διεύθυνση προκύπτει ακριβώ από το επίπεδο τη παραγωγή και του όρου τη εργασία, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποδεχτούμε, ωστόσο δεν προκύπτει επαρκώ γιατί είναι τέτοια αυτή η ανάγκη διεύθυνση ώστε ο μόνο τρόπο για να μπορέσει να καλυφθεί να είναι η δημιουργία ενό ολόκληρου στρώματο ανθρώπων οι οποίοι αποσπονται από την παραγωγή και έχουν ω αποκλειστικό αντικείμενο δραστηριότητα ακριβώ αυτή την άσκηση. Μια διευκρίνηση μόνο για να δω αν το κατάλαβα καλά. Το ερώτημά σου είναι γιατί απαραίτητα θα πρέπει η ανάγκη διεύθυνση είναι δεδομένη. Γιατί αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία στρώματο που αποσπάται από την παραγωγή. Γιατί δηλαδή δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι πρέπει να αποσπάται ένα στρώμα, okay. Αν κατάλαβα καλά. Σε τέτοια μαζικά χαρακτηριστικά του δημιουργούν και μια νέα ποιότητα για να μιλάμε για κρατοκρατία. Κάποια άλλη ερώτηση να απαντήσω. Ερώτηση είναι... ε, ε. για αυτό το ίδιο ζήτημα. Mm -hmm. ε, Παρακτηρούμε σήμερα πραγμούτο χάρη, το κάνω σαν ερώτηση, εγώ ε, η απάντησή μου είναι. Ναι, ε, ήδη. Δεν παρατηρούμε σήμερα να το πω έτσι. Δεν παρατηρούμε σήμερα πράγματα που ήδη μέσα σε πολύ βαρύ καπιταλισμό όπω το λέτε. Εγώ δεν τον λέω καπιταλισμό πια. Έτσι θα το Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει καπιταλισμό Ότι το σύστημα το οικονομικό είναι καπιταλισμό. Γιατί περί για αυτού πρόκειται. Και ούτε θεωρώ ότι η γραφειοκρατία ή ο καπιταλισμό. Ένα από δύο. Δεν μπορεί να μιλάμε για γραφειοκρατία και να λέμε ο καπιταλισμό να πει ότι οι ιδιοκτήτες των μέσων της παραγωγής έχουν, οι έχουν την εξουσία. Σήμερα, αν μιλάμε για εξουσία, την εξουσία την έχει ένα γραφειοκαρτικό στρώμα σε όλη, σε όλη τη γη. Λοιπόν, ε, δεν έχουμε σήμερα φαινόμενα που ε, αποτελούν μέρος του οράματος, αν θέλετε, του, του κομμονισμού, Παραδείγματο χάρη, έχει σκεφτεί κανεί ότι, ότι αυτή τη στιγμή το 40% περίπου των εργαζομένων στην πραγματικότητα δεν εργάζεται και δεν πληρώνουμε ότι πεθαίνει από την πείνα βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν λείπει από την παραγωγή, δεν, δεν σταμάτησε η παραγωγή να υπάρχει επειδή δεν δουλεύουν ε, το 40% των εργαζομένων, που σημαίνει ότι σε μια κανονική κοινωνία αυτή η 40% θα, ή θα χρησιμοποιώ τι σε δουλειέ που δεν γίνονται χάρη <coughs> σε δουλειέ πολιτισμού γιατί για μένα ακούω, ανάπτυξη και δράζω τα όλια, δηλαδή και άλλη αν ανάπτυξη θα δικά μου ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή είναι οι υπηρεσίε, δηλαδή ο πολιτισμό και το θέλει ανάγκη, τι σχέσει των ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει ότι έχουμε ειδικέ συνθήκε που θα επιτρέπαν σήμερα τον πολιτισμό παρόλα αυτά έχουμε εξουσία, έχουμε εξουσιαστικές σχέσεις. Γιατί, γιατί ολόκληρη η Αριστερά δεν θέλει να αποποιηθεί τις εξουσιαστικέ σχέσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίω. Αν υπάρχει ένα υποκειμενικό πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι υποκειμενικό στη βάση του. Το πρόβλημα είναι... υλικό. Λοιπόν. Να απαντήσουν, γιατί... να, απαντήσουν, να απαντήσουν οι ομιλητές γιατί τερνάει και ο και επανερχόμαστε yeah. μετά. Να, να μιλήσω εγώ γιατί πρέπει να πάω το στην ε, Στην ερώτηση μόνο που με έκανε εδώ ο ε, Υπάρχει μια παρανόηση νομίζω από τη μεριά σου. Η Πολσεβίκη από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1917 ακολούθησε την τακτική του νέου μετώπου. Δεν μπήκαν στην κυβέρνηση, δεν μπαίναν στην κυβέρνηση. Ποιο ήταν το βασικό του σύνθημα, Όλη η εξουσία στα Σοβιέτια. Ποιοι κυβερνούσαν τα Σοβιέτια. Η αντίπαλη του ιδεολογική. Αυτό ήταν το σύνθημά του. <Κι> και έγινε ακόμα πιο καθαρό την περίοδο του πραξικοπήματος του Κονίλ. Τον Αύγουστο, ένα στρατηγό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστή η ιστορία, α την πούμε εντάχει. Ένα στρατηγό αποφασίζει να τελειώνει με αυτέ τι ανοησίε στα Σοβιέτια και, τα και να ξαναφέρει τσάρο και ισχυρή Ρωσία. Ρωσία. Η κυβέρνηση. Ήδη ένα μήνα πριν έχει γίνει η εξέγερση στην Πετρούπολη και η κυβέρνηση έχει κηρύξει παράνομου του Μολσεβίκου. Δηλαδή οι Μενσεβίκοι του Ελλοπαναστάτε έχουν κηρύξει παράνομου Μολσεβίκου, έχουν βάλει φυλακή. Έχουν κλείσει τα τυπογραφία του, του κυνηγάνε. Ο Μολένι καταζητείται, ο Τρότσκι είναι φυλακή κτλ. Γίνεται το πραξικόπημα και οι Μολσεβίκοι τι κάνουν. Δεν λένε, αυτή είναι μια δοστική αντιπαράθεση, δεν μα ενδιαφέρει. Πράγμα που θα λέγαν πολλοί δικοί μα αριστεροί σήμερα, σα πληροφορώ. Δεν μα ενδιαφέρει ποιο θα νικήσει, ο Κερέσκι ή ο Κονίλο. Τι λένε, Τασόμαστε υπέρ του Κερέσκι, τασόμαστε υπέρ της για να διατηρηθεί το Σοβιέτ, να, να διατηρηθεί η επανάσταση ζωντανή και τάσσονται αποφασιστικά και φέρνουν σε πέραση την άμυνα ενάντια στον Κονίλο. Μόνοι του σχεδόν υπερασπίζοντα την κυβέρνηση που όχι απλώ διαφωνούν μαζί του, του έχουν χώσει φυλακή. Αυτό είναι και το πιο καθαρό και. Α το πούμε έτσι, παράδειγμα ενιαίου μετώπου στην ιστορία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακριβώ αυτή την τακτική ακολουθούν. Πότε σταματάνε να την ακολουθούν, όταν πια οριμάζουν οι συνθήκε, όταν πια έχουν τη δύναμη να πούν ω εδώ, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί ο Κορνίλοφ σταματήθηκε, αλλά ο επόμενο δεν θα σταματηθεί. Οι μάζε δεν μπορούν να βρίσκονται σε υπερδιέργεση σύπη, για πάντα. Τώρα, αμέσω μετά δηλαδή αυτή τη νίκη επί του Κορνίλοφ. Οι Πολσεβίκοι παίρνουν την καθαρή πλειοψηφία πλέον, κυρίω στην Πετρούπολη και στη Μόσχα και από τη στιγμή που πήραν την πλειοψηφία μέσα στη Σοβιέτ, λένε: Τώρα ήρθε η ώρα τη εξέλιξη. Άρα λοιπόν, για να το πούμε έτσι και σχηματικά, σχηματικά βέβαια το λέω, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα ζυγίσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αλλά το είπα και στην αρχή, ίσω δεν έγινε, δεν ε, ε, το παρατηρήσει. Το ενιαίο μέτωπο θα το ακολουθεί μέχρι τη στιγμή που, μέχρι ένα βήμα πριν την κατάληψη τη Μέχρι δηλαδή πότε, πραξικοπηματικά, όχι, δεν μπορεί να την πάρει την εξουσία πραξικοπηματικά, ακόμα και να το θέλει. Δεν έχει δυνατότητα η αριστερά, ό,τι πολύ σε βγήκε τότε τη δυνατότητα, πολύ περισσότερο σήμερα. Μπορούμε σήμερα πραξικοπηματικά να πάρουμε την εξουσία στην Ελλάδα, όχι. Έχουμε απέναντί μα στρατό, αστυνομία, τέτοια. Εμεί τι έχουμε να αντιπαραθέσουμε σε πραξικοπηματικό, σε επίπεδο δύναμη, παρά μόνο εκτό από την, τον εργαζόμενο πληθυσμό, τι άλλο έχουμε να αντιπαραθέσουμε. Όπλα, οργάνωση, τι, τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πραξικόπημα. Όταν όμω η πλειοψηφία τη κοινωνία πει ότι η νέα δεν πάει παραπέρα και είμαστε μαζί με αυτού, γιατί είναι οι μόνοι που λένε την αλήθεια, οι μόνοι που λένε σωστά πράγματα, τότε, ναι, τότε θα πάρει την εξουσία. Εσύ και όσοι άλλοι θέλουν να ακολουθήσουν. Θυμίζω επίση και τελειώνω με αυτό ότι στην πρώτη ε, επαναστατική κυβέρνηση μετά τον Οκτώβριο του 2017, ένα μεγάλο κομμάτι των σοσιαλδηπαναστών, οι αριστεροί σοσιαλδηπαναστέ, μπήκαν στην κυβέρνηση. Μετά αποχώρησαν, αυτό είναι μεγάλη ιστορία τώρα, α μην πιαστούμε. Αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Το νέο μέτωπο λοιπόν το ακολουθεί, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον αυτό έχει αποδείξει η ιστορική εμπειρία, μέχρι να είσαι έτοιμο να πει δεν μα χρειάζονται πλέον αυτά τα όπλα. Θέλουμε ένα καινούριο εργαλείο. Ποιο είναι το καινούριο εργαλείο, Η εξουσία στα κέντρα των εργαζομένων και να την πάρει χωρί να ρωτήσει κανέναν άλλον. να σε κάλυψα. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις για την οικονομία χρόνου και όλας ε, ε, εν το συνόλο, δηλαδή, σαν, μια, ε, σαν δύο ερωτήσεις με μεγάλη μου ε, Νομίζω ότι ήμουν σαφής στην ε, ομιλία μου. Ο ίδιος ο Τρόσκι θεωρεί ότι μπορεί κανείς με πολιτικά μέσα, και αυτό έχει μια ιστορικότητα, δηλαδή έχει και μια συνέχεια στο τροσκιστικό κίνημα, έχω υπόψη σε με πολιτικά μέσα να τρέψει την τη, τη γραφειοκρατία. Δεν είναι το ότι λέμε εμείς. δεν είναι άλλο θέμα. Αλλά... Και εγώ έχω τη δική μου άποψη για, πώς, για το πώ μπορεί να ξεπεράσει κανεί τη Γραφειοκρατία. Αλλά ο Τρόσκι έχει αυτή την άποψη και όταν τη διατυπώνει, δεν μα λέει τι θα γίνει με την έλλειψη αγαθών. Το βασικό παράγοντα, τη μεγάλη έλλειψη αγαθών. Είπε εδώ ο σύντροφο, αλλά ήταν μεγάλη έλλειψη αγαθών στη Σοβιετικού Ένωση και το 1936. Μεγάλη έλλειψη. Μεγάλη έλλειψη για το μεγαλύτερο μέρο του κόσμου. Οποίες ήταν κοινωνίε οι οποίε ήταν η Ευρώπη τουλάχιστον, κάποιε χώρε τη Ευρώπη, σε ένα συγκεκριμένο στάδιο εκβιομηχάνηση. Ξέρετε, πριν τη βιομηχανική παραγωγή, όπως και να το κάνουμε, η ανθρωπότητα δεν παράγει μαζικά αγαθά. Μόνο η μεγάλη βιομηχανία δίνει μαζική παραγωγή ποσοτικού τύπου αγαθών, ομοιογενών αγαθών. Πριν δεν υπάρχει αυθονία. Δεν υπάρχει η ιδέα καν τη αυθονία. Μόνο με τα φυσικά, σουρανό σου, μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό. Ο Ζωτρό λοιπόν το επεσήμανα αυτό για να δούμε πόσο αντιφατική είναι η σκέψη του. Τώρα. Η περίπτωση που θα ανατρεπόταν η Γραφειοκρατία ακριβέστερα, ο Στάλι, έτσι, η κλίκα του, το κόμμα του κλπ. θα έδινε όθηση στη διεθνοποίηση του επαναστατικού κινήματο, αυτό μεταξύ μα είναι λίγο περίπου νομίζω με αυτό το τι θα γινόταν αν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για να πούμε τι θα γινόταν αν. Η Επανάσταση στον 20ο αιώνα πήρε το δρόμο τη. Και πήρε το δρόμο τη, είτε το ήθελε η είτε δεν το, το ήθελε. Τη Επανάσταση, κατά τη βαθία την πεποίθησή μου, τη γεννά ολόκληρη κοινωνία. Δεν τη γεννά ένα κόμμα. Και έγιναν ακριβώ εκεί που έγιναν και πολλέ φορέ χωρί να το θέλει η Μόσχα. Ούτε αυτέ οι επαναστάσει, αν γίνονταν ταυτόχρονα, θα οδηγούσαν σε μια τέτοια κατάσταση στην οποία θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε τη Γραφειοκρατία. Όσον αφορά την επάρκεια αγαθών, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, αλλά το τόνισα αυτό. Όσον αφορά και τη δομή της εργασίας, τη εργασία. Και περνάω τώρα στο δεύτερο, στη δεύτερη ερώτησή σου. Ε, Σαφώ η αποστασιοποίηση του σώματο των διοικητών το μέγεθος της αποστοσιοποίησης από τους χειρόνακτες εργάτες είναι κάτι σχετικό και η Σοβιετική ένωση είναι κάτι σχετικό υπάρχουν, δη υπάρχουν δηλαδή μερικά πολύ υψηλά κλιμάκια ας πούμε διευθυντές της ορόκλησης περιφέρειας, διαχειριστές Υπεύθυνοι για μια ολόκληρη περιφέρεια. Σαφώ αυτά τα πράγματα, αυτά τα κλιμάκια έχουν την ευθύνη για μια ολόκληρη περιφέρεια, για την οργάνωση τη παραγωγή, για την οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. Και σαφώ έχουν πολύ πιο μεγάλη απόσταση από του άμεσου παραγωγού, αφού του δίνει περιθώρια να αυθαιρετούν, να προσθέτουν στον εαυτό του προνόμια. De facto, θέλω να τονίσω αυτό. Η γραφειοκατία δεν γεννάται επειδή κάποιο τη γεννά. Γεννάται de facto. Γεννάται αθόρμητα. Μπορεί κάποιος να, να λάβει πολιτικά μέτρα, πράγματι να την περιορίσει, αλλά σαφώς η δύναμή της προκύπτει από την αδυναμία των εργαζομένων, της πλειοψηφίας των εργαζομένων, να την περιορίσει. Είναι μια δύναμη που προκύπτει de facto. Εδώ πέρα έχουμε αυτά τα στρώματα της γραφειοκαρτίας, βεβαίως. Από την άλλη όμως, έχουμε και εκείνα τα στρώματα τη γραφειοκαρτίας, δηλαδή, του μηχανισμού που είναι διοικητικό μηχανισμό ανθρώπων. Έχουμε δηλαδή τι περιπτώσει σχέσει διεύθυνση ανθρώπων από άνθρωπο και όχι διεύθυνση διαχείριση πραγμάτων. Έτσι. Υπάρχουν και εκείνα τα στρώματα που είναι κοντά στου εργαζόμενου. Και μέχρι το τέλο τη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν αυτά τα στρώματα. Υπάρχουν εκθεσισμένοι εργάτε, οι οποίοι τυχαίνουν πραγματικά. Η Σοβιετική Ένωση μέχρι το τέλο τη υπήρχε δυνατότητα από την παραγωγή ο εργάτη να πάει να σπουδάσει και να αναλάβει να σπουδάσει το πανεπιστήμιο. Τώρα θα πει κανεί ότι ήταν η αρεστή στο κόμμα, ήταν όλα αυτά. Αλλά μπορούσε κάποιο από την παραγωγή να πάει στο πανεπιστήμιο και να έχει κάποιε προοπτικέ, να εξελιχθεί. Αυτό μέχρι χθε μπορεί να είναι πραγματικά ο αρεστός στην γραφειοκρατία. Αλλά μέχρι χθε ήταν εργάτης, εξελίσσεται σε διευθυντή. Και σε ένα άμεσο έτσι, κοντινό προ του άμεσα χειρονατέ εργαζόμενους, ασκεί τη διεύθυνση. Αυτό τώρα δεν είναι τόσο αποξενωμένο. Και να φανταστεί κανεί ότι στην κλίμακα όλη τη σοβιετική κοινωνία και των αντίστοιχων αυτών χωρών ότι υπάρχει μόνο ένα. Κάποιοι βεβαίω μίλησαν για ανατολικού τύπου δεσποτίε. Δηλαδή για μια πολύ συγκεντρωτική, απόμακρη από την υπόλοιπη κοινωνία, έτσι κάστα. Αυτό θα σήμαινε κατάρρευση τη παραγωγή. Ούτε για μέρα θα μπορούσε να λειτουργήσει η παραγωγή. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στρώματα που ασχολούνται με ποικίλε διευθυντικέ δραστηριότητε μέσα στο εργοστάσιο αλλά και σε όλου του άλλου υποστηρικτικού τομεί. Αυτοί εν πωλή όσον αφορά τι συνθήκε διαβίωση του δεν διαφοροποιούνται από του εργαζόμενου. Έχουν κάποιε διαφοροποίησει προ πιο άνετη εργασία, πιο δημιουργική ίσω. Ναι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο αποξαμεριστότητα, ούτε έχουν και τη δυνατότητα της διαφθόρας. Δηλαδή, αυτοί δεν έχουν πάνω τη δυνατότητα να κλέβουν. Σαφώς αυτοί ελαμβάνουν αποφάσει. Αλλά τα περιφέρεια παρασυτισμού, παραοικονομία κλπ. δεν είναι δεδομένα σε όλου αυτού. Ούτε είναι δεδομένη η στάση του απέναντι τους όταν θα έρθει η κρίση. Είχε πει ο Τρός εκεί πέρα για την διάσπαση της γραφειοκρατίας σε περίπτωση Αντεπαναστατική πορεία, καθαρά αντεπαναστατική, αντεπανόρθωση του καπιταλισμού. Έτσι θα απαντούσα στο ερώτημά σου και ένα μικρό σχολείο γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ε, δεν θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι παντού στον πλανήτη, το λέω γιατί έχω κάποια επιφυλακτικότητα σε συγκεκριμένε θεωρίε, ε, ότι παντού στον πλανήτη η ανθρωπότητα μπορεί να έχει ας πούμε το 40% του εργατικού δυναμικού να μην κάνει τίποτα. Είναι γεγονό όμω πράγματι ότι ο ανεπτυγμένο καπιταλισμό πράγματι μα δίνει μερικά πρώτα δείγματα τη εξόδου του ανθρώπου από την εργασία. Αυτό είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονό ω τάση. Κοσμοϊστορικό γεγονό. Και πράγματι ο καπιταλισμό ε, αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίζει διαμέσου πραγματικά μια πρωτόγνωρη δημιουργία περιττών ανθρώπων. Ανοιχτά, η ανοιχτή μαζική ενεργή ή συγκεφαλισμένα. Ξέρουμε ενέργεια η ενεργία είναι πολύ μεγάλη. Από την άλλη, εξαιρετική υποαπασχόληση σε άθλιε συνθήκε. Η πραγματική ενεργία στην αμερικη η ενέργεια ειναι πολυ μεγαλη απο την αλλη εξαιρετικη υποαπασχοληση σε αθλιε συνθηκε η πραγματικη ενέργεια στην αμερικη θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι μπορεί να στο 18 και στο 19%. Σημαίνει περί τότε περί τότε. 30% είναι εργαζόμενοι. Ο Ιστε. <Γιανήθηση> <Δι' αινήθηση> <Δι' αινήθηση> Ακριβώ. Το δίλημα για την ανθρωπότητα πράγματι τίθεται. Με βάση αυτέ τι δυνατότητε, αυτό όμω σημαίνει ότι είναι παντού στον πλανήτη. Δηλαδή, μην ξεχνάμε η Αφρική τώρα μπαίνει στο στάδιο τη βιομηχανική ανάπτυξή τη. Συμβαίνουν φρικτά πράγματα, αλλά de facto η Αφρική μέχρι τώρα ήταν μια προβιομηχανική ήπειρο με προβιομηχανικέ κοινωνικέ σχέσει. Με προβιομηχανικέ κοινωνικέ σχέσει. Λοιπόν, όμω το δίλημα για την ανθρωπότητα είναι ορατό πια. Ή Κοινωνία του ελεύθερου χρόνου και σαφώ όχι κοινωνία τη οκνηρία και τη παλιά, αλλά κοινωνία των... όχι κοινωνία της οκνηρίας, της τεμπελιάς, αλλά κοινωνία των ελεύθερων δημιουργικών δραστηριότητών, όπου η εργασία πια και η τέχνη είναι εργασία που βγήκε από το χρόνο τη ανάγκη. Τον ελεύθερων δραστηριότητών για την απόλαυση. Χάρη τη απόλαυση, χάρη τη ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνάμων εδώ είναι ο μάξι νομίζω ήταν έσταυση. Αυτό είναι το δυνατόν ή κοινωνία. Τι τεράστιε περιθωριοποιήσει ανθρώπων, ξέρετε τα, τα κοινωνικο-ταξικά φαινόμενα δεν συμβαδίζουν με τα δημογραφικά. Δεν συμβαδίζουν. Οι εξελίξει στον καπιταλισμό που καθιστούν εργαζόμενους εργαζόμενοι δεν έχουν αυτομάτω αντίστοιχη ρύθμιση των δημογραφικών φαινομένων. αποτέλεσμα να έχουμε επώδυνα στοιχεία στη δημογραφία. Δηλαδή αυτή η περιθωριοποίηση του πληθυσμού θα σηματοδοτήσει και μείωση των γεννήσεων. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπου θα υποφέρει φοβερά. Πάμε σε μείωση, τρομε... όχι μόνο σε αύξηση δημογραφική του τρίτου κόσμου, αλλά πάμε σε φοβερή δημογραφική καταβαράθρωση του πρότυπου. Ω αντίδραση τη κοινωνία αυτό το αδιέξοδο. Αλλά αυτό όμω, επειδή τα δημογραφικά φαινόμενα δεν προκύπτουν αυτόματα, δεν προσαρμόζονται αυτόματα, θα σημαίνει οδύνη, πόνο, ματέωση, απαξίωση ανθρώπινων δυνάμεων. Και αυτό εδώ πέρα τα κοινωνικά φαινόμενα ακολουθούν την εξέλιξη του μελλοντικού πρότυπου. Και αν μου μια, μια, μια <στονίτρα> παρατήρηση, <στονίτρα> οι άνθρωποι που έγιναν στην αγορά για να ξανασυγκράσουν, <στονίτρα> <στονίτρα> <στονίτρα> δεν ήταν απαραίτητα για να γίνουν οι διεκδικέ. Ήταν άνθρωποι για να μορφωθούν, για να μάθουν να κάνουν πράγματα. Α μην ξεχνάμε ότι ο Καλάζονικο, παραδείγματο χάρη, ήταν ο καλύτερο σχεδιαστή όπλων τη εποχή εκείνη. Συντυπώνοντα την του παρατήρηση του, του φίλου του Συντρόφου, το μικρό σου. Ναι. Mm. Δημήτρη, για το αν υπάρχει αυταρχισμό στη δικτατορία του Πολιταριάτου, προφανώ υπάρχει, αλλά θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε δικτατορία του Πολιταριάτου ή δικτατορία τη αστική τάξη, δεν μιλάμε κυρίω, δεν το χρησιμοποιούσαμε αυτή την έννοια, η κλασική, για την μορφή. Ήταν μια έκφραση που την αντιστοιχούσαμε στο περιεχόμενο. Η δικτατορία των προλεταριάτων της αστικής τάξης, σημαίνει ποια τάξη έχει την εξουσία και βάζει την άλλη τάξη από πράγμα. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο να σε κατάλαβα, αλλά έχω την εντύπωση ότι γενικά για τον κόσμο η έκφραση της δικτατορίας του προλεταριάτου προκειμένου πάει σε πολύ αυταρχικά πράγματα και κυρίως πάει στη συγκεκριμένη παρκτική, μια επανάσταση όχι μόνο ξέσπασε αλλά πολιορκήθηκε και Κλείστηκε μέσα σε στενά όρια μια καθυστερημένη χώρα, όπου είχε να λύσει τρομακτικά προβλήματα. Δεν ξέρω αν είναι καθόλου αυτό που λέω. Ε, η περίπτωση τη Ρωσία, το ξεχνάμε μερικοί αυτό, και είναι μια από τι μεγάλε συνεισφορέ του Τσουρκότσικη, ε, που το εξήγησε, είναι ότι δεν είναι μία επανάσταση τέτοια για αλλιώτικα. Είναι δύο επαναστάσεις στη συσκευασία τη μια. Έχουμε μία επανάσταση στον πόλεμο. Που είναι μια επανάσταση του προλεταριάτου απέναντι στην αστική τάξη και στο... στο σύστημα που υπάρχει. Και ταυτόχρονα, τον ίδιο καιρό, τι ίδιε μέρε, έχουμε μια επανάσταση τη αγροτιά, τη αυγή του καπιταλισμού, που παλεύει για πράγματα που δεν έχουν πολύ σχέση με τα πράγματα που παλεύει η ευρωπαϊκή τάξη. Το κοινό του στοιχείο είναι η εχθρότητα απέναντι στο κράτος, που όχι μονάχα του καταπιέζει η τρελά, αλλά του έχει οδηγήσει σε ένα τρομακτικό πόλεμο, τον πρώτο πόλεμο. Που είναι τρομερή πηγή αίματο καταστροφή δακρύων για του αγρότε και για του εργάτε. Από τη στιγμή που η επανάσταση των Πληστηρίων πετυχαίνει να ικανοποιήσει τα δύο κυριότερα αιτήματα που είχαν οι αγρότε, που ήταν ένα να σταματήσει ο πόλεμο, γιατί είχαν τρελαθεί από τι απολύσει, και ένα δεύτερο να μοιραστεί η γη, οι αγρότε δεν ήταν και τόσο θετικοί απέναντι στην επανάσταση. Έχω διαβάσει μερικέ φορέ σε, σε κάποια βιβλία μια αναφορά που εμένα μου έκανε τρελή εντύπωση, που θύμιζε λίγο σουριανισμό, έργα παραλόγου. Οι αγρότε στη Ρωσία λατρεύανε του Πολσεβίκου και συγγενώνονταν του Κομμουνιστέ. Μιλάμε για το ίδιο κόμμα. γιατί είναι ίδια πολιτική ομάδα, για του ίδιου ανθρώπου. Οι Πολσεβίκοι ήταν αυτοί που του δώσανε τη γη. Σταματήσαν τον πόλεμο. Οι Κομμουνιστέ, όπω και το κόμμα των Πολσεβίκων λίγου μήνε μετά, 8 μήνε μετά, έτσι, ήταν αυτοί που αρχίζαν να του ζητάνε, έ, κάνανε την και του ζητάνε για να φορολογία για να μπορέσουν να στείλουν στοιχειοδόξια, κάποια τρόφιμα, κάποια πολύ βασικά υλικά στι πόλει. Και ενώ του έλεγαν ότι και οι κομμουνιστέ είναι το ίδιο, Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν, αν έχουμε, καταλαβαίνουμε την έννοια του αυταρχισμού σε συνθήκε, όχι μόνο τρομακτικού πολέμου, αλλά πολέμου που γίνεται σε τέτοια όρια που στον πληθυσμό υπάρχουν ακόμα και φαινόμενα κανιβαλισμού. Εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά, αλλά είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα η Ρώση και Επανάστασης σε εξαιρετικά κακές συνθήκες. Δεν έχω την εντύπωση ότι ο αυταρχισμός που γενικά έχει μια δικτατορία του του, μια εξουσία των εργαζομένων, παρόλο που προφανώς είναι σκληρή και τιμωρό απέναντι στους καταπιεστές, στους προηγούμενους αφέντες, στα όργανα τους, στους μπάτσου, στους στρατιωτικούς, στους νταβατζίδες, στους και σε όλο τον ασμό τη κοινωνία σε καμία περίπτωση, δεν είναι του τύπου ε, της σκληρότητας και της υπερβολής που γνωρίζαμε στη Ρωσία. Παρόλο που θα συμφωνήσω ότι ο σοσιαλισμός δεν θα μπορούσε να πετύχει ούτε τότε, ούτε ακόμα και σήμερα, μόνο για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε μία χώρα μόνο. Μπορεί να, να ξεκινήσει από μία χώρα αλλά θα μείνει σαν απομονωμένο φρούριο σε κάποιο βαθμό μέχρι να ανεπτυχθεί και αλλού. Ο σοσιαλισμός δεν είναι μια υπόθεση που την οικοδομεί στη Ρωσία, στη ΣΥΠΑ ή δεν ξέρω σε ποια άλλη χώρα. Ο σοσιαλισμός είναι υπόθεση περίπου του συνόλου του πλανήτη. Για να έχει ένα νόημα. Να σα το πω με τα λόγια του δικού μου, α το πούμε έτσι, δεν θα στον στο του τόρυκλου. Έλεγε ότι όταν το ρωτάγανε για την παγκοσμιοποίηση και διάφορα τέτοια έλεγε, για παγκόσμια επανάσταση του έλεγε, ήσασταν τελειωμένοι. Κοιτάξτε τον νόημα. Το ελληνικά είναι από την Βαραζιλία, ξέρω εγώ. Εκείνο το εξάπτυμα είναι από την Ινδία. Ένα άλλο πράγμα που χωρί αυτό το λειτουργεί το ρολόι είναι από την Νότια Αφρική. Και εμένα μου το πούλησε ένα Πακιστανό στο Λονδίνο, σε μένα πού είμαι Παλαιστίνιο εβραϊκή καταγωγή. Αν για να έρθει ένα ρολόι των πέντε λιρών στα χέρια μου χρειάστηκε να μα ομαδοποιήσουν 15 χώρε. Φανταστείτε τι γίνεται για το οποιοδήποτε προϊόν. Φανταστείτε τι γίνεται. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα στι συνθήκε. Ανταγωνισμού ε, και άγρια σπάλη δύο κοινωνικών τάξεων, που η μία είναι από κάτω και η άλλη είναι από πάνω, να οικοδομήσει μια δίκαιη κοινωνία, όμορφη κοινωνία, ε, αν δεν κρυφτεί αυτό το πρόβλημα. Ε, ένα τελευταίο παράδειγμα είναι από βιβλίο που με πάρα πολύ. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυταρχισμού και με αυτό θα κρυφτήσω και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να αποδώσει ποτέ άνθρωπο για να με ότι υπάρχουν και μορφέ βία που είναι Ο στο βιβλίο του. Ξέναν τόση στην ημέρα τη Επανάσταση, σε ένα φιλάδι που βγάζει λίγο μετά από αυτό. Περιγράφει μια διαδικασία εξώσεων. Έχει μια έξωση στο καθεστώ πριν τα σχολεία, και μια έξωση στο καθεστώ μετά τα σχολεία. Και λέει το εξή. Πώ είναι μια έξωση σήμερα, Αν διώξουμε ένα εργαζόμενο από ένα σπίτι, όπω τώρα γίνεται στην Ισπανία το πιλότο σε ένα σπίτι θα έρθει ο κλητήρα, ο κλητήρα δεν μπορεί μόνο του, χρειάζεται την αστυνομία και σε κάποιε ξεκινικέ περιπτώσει χρειάζεται το στρατό. Και όλοι αυτοί για να βγάλουν και να φυγαράζουν την οικογένειά έξω. Χρειάζεται να κινητοποιηθεί ολόκληρο ο κρατικό μηχανισμό, κάποιε φορέ να οι γείτονε, γίνεται διαβίωση, έρχονται στα χέρια. Αυτό είναι λέει, μια χαρακτηριστική μορφή Να σα πω λίγο μια άλλη καλύτερη. Πώ θα είναι τα πράγματα όταν θα είχαν τα σώδια. Γιατί και στα σώδια τι θα κάνουμε εξώσει. Θα πάει μια επιτροπή από τη γειτονιά στο σπίτι του πλούσιου. Ή θα έρθει από μια γειτονιά φτωχή στο σπίτι ενό πλούσιου. Αυτή η, θα έχει, ή αυτή η επιτροπή θα έχει οπωσδήποτε ανέγει 15 άτομα, τον λιγότερο υπέτεθα τη γυναίκα. Ε, θα εχει οπωσδηποτε ανεγει 15 ατομα το λιγοτερο σίγουρα και ένα κριτήριο για να μπορεί να κρατάει πρακτικά, θα υπάρχουν σίγουρα δύο-τρει κόκκινε Και όλοι αυτοί οι τύποι θα πούνε στον αυτό που έχει το, το μεγάλο το σπίτι: Κοιτά, να δει από εδώ και μπρο, επειδή χρειάζεται η κοινωνία των εργαζομένων. Να εγκαταστήσει μερικού παραδόμου τους... ε, εδώ πέρα, εσύ να περιοριστεί σε δύο δωμάτια. Γιατί τόσο σου αναλογούν σε σχέση με την οικογένειά σου ή ό,τι άλλο υπάρχει. Και θα μπορεί, ανοιχτήσει κι αυτό εδώ πέρα στο σπίτι σου. Και αν δεν σε αρέσει, το, το παίρνει όλο το σπίτι η εργατική εξουσία, η εργατική κολεκτήκα και ψάχνει να βρει σπίτι αλλού. Αυτή τη βία την προσυπογράφω, τη λατρεύω, την προδίνω και θεωρώ ότι με αυτή τη, τη μορφή τη βία Στι σημερινέ συνθήκε του αναπτυγμένου καπιταλισμού, μπορεί η ανθρωπότητα να βάλει τέρμα στο γεγονό ότι μια φρικαλαία και εντελώ παρασυντική καπιταλιστική τάξη δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα πείνα και καταστροφή στον πλανήτη για να βγαίνει τα κέντρα τη, και με τέτοια βία αξίζει το κόπο να την καταστήσουμε και να φτιάξουμε μια κοινωνία για ανθρώπου. Ακριβώ όπω το είπαμε Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα. Ε, βασικά πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του ομιλητέ. Ε, Ήταν ένα γόνιμο διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε. Θα σα περιμένουμε αύριο στην μαζική μα ομάδα μελέτη για το κείμενο του Βλένη και εννοείται σε μελλοντικέ εκπρόσωπε. <σομιλίου> Ευχαριστούμε. Καλή τάξη. Εμεί έχουμε γνωριστεί. Έτσι. <σομιλίου> έχουμε γνωριστεί. Εμεί δεν έχει γράψει το βιβλίο αυτό για την γραφειοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε γνωριστεί στο τρένο. Α, ah, δεν <laughs> <Sure. Yeah. laughs>